Στη σκέψη μας κάποιος από Στο σταθμό λαρίσεις Όπου κι αν γυρίσεις Όνειρα θα δεις. Βρίσκεται στο λόγο του Θεού. Ναι, ο Τιμάντης. Η αντίχεια βρίσκεται στους εξπιστάσιους. Τα ταπάχραν σε ένα μεγάλο ζήτημα όπως είναι το θέμα της Ελλάδας της Ρικέλλες. Ναι, το περιστασιακό άνοιγμα των πυλών που έγινε το 3.000 π.Χ. εκεί που οι πύλες μετάξια ανάνιξαν δύο χρόνια πριν από το 1.200. � ...και τα πουκάμισα και οι κάρτες. Οι υπάλληλοι δεν είναι πρόβατα διε να μένουν στις ουρές και να χτυπούν κάρτες. Δεν είναι δούλοι για να σκύβουν ενώπιον των διευθύντων. Δεν θα επιτρέψω το σκύψιμα, Λέβαια. το ξεσκόνισμα. Τους καταδότας και από το διαπαιτώ οι γονείς να μην αναμειγνύονται στις υποθέσεις των παιδιών τους. Πάπουν τα προσχήματα. Κατεργείτε το άρωμα δική σας για πάντα... Η έξοδος από τα γραφεία ελεύθερη. Η είσοδος, ελεύθερη. Θα εργάζεστε όποτε θέλετε, όταν θέλετε και όσο θέλετε. Θα γράφετε με όποιο χρώμα μολυβιού θέλετε. Φοράτε όποια ρούχα θέλετε. Μιλάτε όσο θέλετε. Παντρεύεστε εκείνες που θέλετε και όχι εκείνες που πρέπει να θέλετε. Πιστεύω εις την ελευθερία. Μόνο η ελευθερία δημιουργεί ελεύθερους πολίτες. Επαφείομαι... Στην καλή θέλησή του έθνης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας είμαστε στον αέρα του Ναθεόφουβουρν. Τι κάνεις Μπαρντέζα καλά? Τι να κάνω παλικάρα και καλά λέω. λέω. <μή glued> <Duty> Σκατά καλά είναι η πλευρία δεν θέλεις πάλι. Λίγο άραστο σε βλέπω. Μη βλέπει λίγο γιατί δεν βλέπει κανένα. Είμαι πολύ άρρωστη. <laughs> Εσωτερικό και εξωτερικό, δηλαδή. <laughs> <laughs> ναι. Ε, καλησπέρα σα, ορκωδό του πλανήτη. Είναι, evening. Good evening. Good evening. Είναι η εκπομπή Αθεόφωβη. Κάθε Σάββατο <laughs> 6 η ώρα. Πριν περίπου 6-7 η ώρα. 6-7 η ώρα, από εκεί πέρα παίζει. Συνήθω. Έλεγε και μια φορά, πρόσεξε. Μια φορά κάναμε εκπομπή πριν τι 6. Άμα βάλει το πριν τι 6 με τι 7, τις 6 και τα συμψηφίσει, βγαίνει μέσο όρο. Μέσο όρο βγαίνει 6. Βγαίνει 6, 6 και 10. Γιατί συνήθω το αργούμε. Εντάξει. Να πούμε ότι το σημερινό θέμα τη εκπομπή των ανθρώπων έχει σχέση με του αγγέλου. Διαφορών ειδών. Χερουβίμ, Σεραφίμ, Νεφελίμ, Ελοχήμ. Τέλο πάντων, διάφορων αγγέλων. Και. Ε, Έχουνε άγγελοι μαύροι, άγγελοι Ευροχήμ. Ευροχήμ. Είναι, δηλαδή, δηλαδή, ναι, ναι, είναι καλά σε, εκεί, χωρί, εκεί χωρίζονται σε διάφορα είδη. Υπάρχουν, υπάρχουν Γερμανοί άγγελοι. άγγελοι τα... κάγελοι, ναι. Γιατί ναι, ναι. ναι. <laughs> <laughs> <laughs> την άλλη τη καγκελάριο είναι ο Άγγελος που από τα Κάγκελα Ναι Μάλλον εσύ είσαι πίσω τα Κάγκελα Και τον βλέπεις Και έτσι, δεν το ξέρω για εσύ Εδώ πέρα έχουμε διάφορα θεματάκια Το ένα θεματάκι ήταν Οι Άγγελοι Αλλο ένα θεματάκι ήταν αυτά τα οποία Συμβαίνουν με την κυβέρνηση Το πολιτικό μας ας πούμε Κομμάτι, έχετε, έχετε προσέξει μήπως, να μας πείτε και τη γνώμη σας, έτσι, ότι η Γερμανία φεύγει μια επίθεση καθημερινή προς την Ελλάδα, καθημερινή όμως πλέον ευθέως, έτσι, δηλαδή βγαίνει, βγαίνει ο... Αυτός το καρδοτσάκι, πώς το λέει κα, so το καρδοτσόι, so το so και λέει... Είναι από μπλε σοϊ, γύρισε... Γύρισε, έκανε μια εκπομπή, από Βαρουφάκης, στην, ε, στην εκπομπή της δεύτερα στο ελληνικό Γύρισε και είπε, λέει, ότι εγώ εκτιμώ, ας πούμε, τον Σόμπλε, Γιατί βλέπω, λέει, ότι επειδή είναι χρόνια στην ε, πολιτική, ας πούμε, της Ευρώπης Βλέπω, λέει, την ιστορία της Ευρώπης, ξέρω εγώ και τα Και βγαίνει την επόμενη μέρα ο Σόιμπλε και του λέει ε, Δεν είμαι ηλίθιος, του λέει Το λάθος, όλο αυτό, είναι ότι είναι ηλίθιος <ΣΟ>: Κατάλαβες, το είχε δει αυτό, Μπαντούζα. Όχι, παλικάρινα, δεν mm. να παρακολουθώ τι χαζομάρε να πούμε. Καλά, δεν είναι χαζομάρε, είναι. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι άκουσα εχθέ του ραδιόφωνου του βράδυ, <συνλίκια> ή εχθέ ή προχθέ, το άδειο μου, νομίζω εχθέ, που βγήκε ένα άνθρωπο από τη Γερμανία που δουλεύει εκεί πέρα και έχασε τη δουλειά του και πήγε να πάρει το επίδομα, παίρνουν ένα επίδομα εκεί πέρα όσοι μπαίνουν στην ανεργία κτλ. Και ο υπάλληλο τον έκλασε να πούμε. και του λέει: Άμα να σηκωθείτε να πάτε στη χώρα που έχετε πολύ ήλιο να πούμε και τέτοια. Οι άλλοι εκεί πήγαν στο ελληνικό εστιατόριο, που είναι 30 χρόνια εστιατόριο στη Γερμανία, να πούμε. Κάπου του δίσε, δεν το, το, ξέρω πού, στο διάλογο είναι. Και πήγαν και τη γράψανε να πούμε ότι να σηκωθείτε να φύγετε να πάτε στη χώρα σα. Αυτό εμένα μου θυμίζει, πώ κάναμε του Εβραίου κάποτε. <χε> Έχουν ψήσει του Γερμανού να πούμε ότι οι Έλληνε είναι οι Εβραίοι, οι σύγχρονοι Εβραίοι, ρε παιδιμουν. Ναι. Κάπω έτσι να πούμε. Τέχει με τη διαφορά ότι τώρα θα υπάρξει αντίσταση όπω υπήρχε και πάντα. Ναι, όπω του νικήσαμε στο δεύτερο παγκόσμιο να πούμε, θα του νικήσουμε και στο τρίτο να πούμε. Ναι. <laughs> αυτό. Το, αυτή, αυτή ήταν η δήλωση την οποία έκανε ο, ο Ζουράριο ε, σε μια συνέντευξή του με τον Μπογδάνο. Έτυχε και την έβλεπα χθε. Και λέει, λέει, λέει: Δεν μου φαίνεται λέει, κάτι. Λέει, εγώ λέει, δεν τα συζητώ αυτά. Γιατί για μένα αυτά τα πράγματα τέλο πάντων είναι γνωστά. Τέλο πάντων, λέει: Εντάξει, λέει όπω του είχαμε νικήσει τότε, έτσι όπως αντισταθήκαμε και τότε, έτσι λέει: Θα αντισταθούμε και τώρα. Του λέγει και κάτι σε όλα, ο Ζουράκη πήρε και πιάνο. Ναι, και προσπαθούσε, μιλάει και κάτι για την αρχαία Ελλάδα, πώ με, με έφτασε το ύφο τη αρχαία Ελλάδα στο σήμερα. Τέλο πάντων, πω υπάρχει μια γέφυρα. Ελέγχει άκυρα. Του πάντω για πολιτική δεν μίλαγε Τέλο πάντων, αυτά. Επίση, παρατήρησα. Μου έρθει ένα μήνυμα από μια γνωστή φίλη μου, εγώ, και μου λέει Θα μας κλείσουν λέει τα ΤΕΗ, θα κλείσουν λέει τα, τα Τεί Και θα τα κάνουν μισά λέει ε, η ΕΚ και μισά λέει θα, θα πάνε σε πανεπιστήμιο Αυτά Α, λέει ναι, ναι. Ναι, ε, ε, Αυτό δεν ισχύει και αυτό μάλιστα αυτό ήταν η είδηση από το πρώτο θέμα γιατί διάβασα την είδηση. πρώτο για... θέμα. Πρώτο... Ακόμα πρώτο θέμα. Εσύ. Εγώ δεν διάβασα πρώτο θέμα. Εγώ είπα: ah. Το πρώτο ah. θέμα δεν έχει αξιοπρεπή. Ωραία, κάνει εντύπωση πηγαίνω τις να πάω. Στο σιλικατζέντικο να πάρω mm. τσιγάρα και τέτοια να πούμε. Mm. Και βλέπω: εκεί χαμό. Έρχεται ο κόσμου και παίρνει πρώτο θέμα. Mm. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος τίποτα δηλαδή... Αφού έχει 6 ευρώ για το, για, ψηδους, ουσία, Αφού... πάει Αφού έχει για το Καρφούρ και 3 ευρώ που είναι. Εκεί φτάνει. Ο πλέον ο άνθρωπο λειτουργεί με κουπόνια, εκτόσεις, τέτοια πράγματα, εκεί πέρα προσγγίζει. Πρέπει να έχουμε μια σχισμή κάπου να πούμε και να μας τρίχνει ο άλλος το δίπρα και να χορεύουμε, mm. ξέρω, κάπως έτσι. Επίσης υπήρξε, λέει, αύξηση λέει, μισούς στο, στη ΔΕΗ. Η οποία ξέρεις τι, τι, τι αύξηση ήταν. Ένα σάντουιτς και ένα σκαφές. Ήταν ένα κουπόνι των 6 ευρώ. Αχα, αυτή ήταν η αύξηση. Και βγήκαν όλοι yeah, και λένε: Οoh, λέει αύξηση, λέει. Αντί να πούνε κάτι, μα κοιμάσαι αυτή την αύξηση, να Ναι, ναι, ναι. Να πεθάνει η Αγιελάδα του γείτονα. Γιατί συμβαίνουν αυτά. Έγινε και το περιστατικό με την Αμεγδαλέζα που. Ποιο δίνει αυτέ τι εντολέ και ποιο κυβερνάει αυτή τη χώρα, δεν έχω καταλάβει εγώ. Εντάξει, εγώ δεν λέω να μην βγουν οι άνθρωποι. Καταρχά, αγωνιστούμε τη δικιά μου τη γνώμη. Να βγουν οι άνθρωποι, να είναι ελεύθεροι. Εγώ ξέρετε, θα προτιμούσα να ανοίξουν απλά οι πύλε τη Αμιδαλέζα. Να μην υπάρξει φύλαξη από αστυνομικού κτλ. Για να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι να πάνε να κοιμηθούν, α πούμε, άμα θέλουν να κοιμηθούν. Τώρα με το να φέρει. που δεν του το έκανε η κυβέρνηση αυτό, έτσι. Δεν υπήρξε αποφασία από το Υπουργείο. Με το να τώρα 2.000 άτομα, α πούμε, στην Αθήνα στο κέντρο και να του πει Στο καλό, πηγαίνετε που θέλετε. Ε, αυτό προφανώ δεν είναι καλό. Ασφαλώ και δεν είναι καλό. Δηλαδή, ε, αυτό που θα μπορούσαν να κάνουν θα ήταν οπωσδήποτε να μην έχει φύλαξη εκεί πέρα, mm. αλλά να, φτια, να δημιουργήσουν τι κατάλληλε ανθρώπινε συνθήκε. Αν θέλει ο άλλο να μείνει εκεί, γιατί δεν έχει που να πάει, ρε, παιδί μου mm. να μείνει εκεί πέρα ο άνθρωπο και να έχει ατροφαρμακευτική περίθαλψη, α πούμε, και να πιάνει το φαγητό και να νοσοκομεθεί. Mm. Ανθρώπινα, να πούμε. Σε συνθήκε ανθρώπινε. Φιλοξενία, πραγματική φιλοξενία, να πούμε. Mm. Και από την άλλη μεριά, να πούνε, παιδιά, τι θέλετε. Πού θε να πα, παιδί μου, εσύ εκεί πάρε χαρτιά, πήγαινε. Εσύ που θε να πα, εκεί πάρε τα χαρτιά, πήγαινε. Ταξιδιωτικά έγγραφα. Συμφωνάμε. Συμφωνάμε. Έτσι. Υπάρχει κάποιο μετά που να πα εκει παρε τα χαρτια πηγαινε ταξιδιωτικα εγγραφα συμφωναμε συμφωναμε ετσι υπαρχει καποιο μετα που θελει ο να γυρισει να πα στην οικογένειά του, γιατί δεν μπορεί, γιατί mm. δεν του δει ταξιδιωτικά έγγραφα. Mm. Θέλει ο πάει να δουλέψει στη Γερμανία. Σταματήσω εγώ. <Το> ναι. Ποιο είναι η γόνα. Έχει τον άγγελο δίπλα του άνθρωπου και του λέει ο άγγελο. Πήγαινε στη Μεγάλη Βρετανία, να πούμε, όχι στο ξενοδοχείο. Την Greek Britte να πούμε εξαρτού του. Μην τα σι, σι, το του αγγελού μέσα. Εγώ είμαι Α, ah, και και του... ένα τον δίπλα και εσύ κάνει <σ <call> <σ <μικ> ναι. <σ <Μάλιστα> <σ Υπάρχει και ένα δεχόμενο να μα δώσει συνέντευξη, δεν μιλάει, έρθει εδώ πέρα, δεν μιλάει. Μα μούτρα, λέει γιατί λέμε πράγματα στην εκπομπή που πάνε κόντρα λέει, στη φάση του Υπάρχει ένας άγγελο που μας φυλάει Δεν τον βλέπεις βλέψεις Από το βήχα το κατάλαβα γιατί έχω αλλεργία Γιατί εγώ δεν τον βλέπω κατάλαβα. Επειδή με άθιος λες να μην τον βλέπω Επειδή με άθιος λες να μην τον βλέπω τον άγγελο Όχι γιατί ένθιοι τον βλέπουμε Ξέρω εγώ Εμένα ρωτάς Ξέρω εκεί το, το λέει το ο άλλος κατέγραψε τους αγγέλους που ψέλνανε να πούμε και τα είπαμε. Μετά πήγε ένα άλλος καλόγελος και του είπε: Κοίταξε να δεις. Αυτό δεν είναι, είναι αυτό. Εμούφαρε, μεγάλε, να πούμε και μεγάλα στο διαδίκτυο. Ναι, και άμα τσακώνονται. Αν αμφισβητήσει το YouTube, να πούμε, ναι. τσακώνονται μεταξύ τους. Να πούμε. Mm. Βγαίνει ο άλλος και λέει: Για τους επικριτές μου ανακοινώνω αυτό. Mm. Βγαίνει ο άλλος, λέει: Εμείς τον καταγέλουμε για εκείνο. Βγαίνει ο άλλος καταγγέλ, του καταγγέλνει τον καταγγέλλοντα από τον κανόνα. Ναι, Ή συμβαίνουν θαύματα, άλλα δεν συμβαίνουν. Ε, Τέλος <συντήριο> πάντων, <συντήριο> Το θέμα είναι το εξή ότι μπορούμε να βάλουμε ένα τραγουδάκι του μεταξύ <συντήριο> Ακού πούμε <συντήριο> στον κόσμο ότι μπορείτε να μπείτε στην πλατεία radio, που μας ακούτε δηλαδή <συντήριο> <συντήριο> <συντήριο> Να πάτε εκεί πέρα που λέει chat, open chat in new Ναι Πετά να ανοίξει το παραθυράκι στην αυτή πέρα παραθυρά, ναι Τσαρ και να μας ξεχέσει διαδικτυακά Ναι Ή μπορεί ας πούμε όσο κρατάει εκπομπή Να μας ξεχέσεις μέσω τηλεφώνου Να μας ξεχέσεις μέσω 5-4-1, ναι. 60-42-5-4-1 ε, κατά τη διάρκεια τη εκπούμπης μπορείς να μας ξεχίσεις ανέτους να πούμε έτσι ναι. Λοιπόν, πώς θα πάρει ένα ένας-ένας γιατί υπάρχει και θέμα έτσι Υπάρχει και θέμα ναι Για βέβαια, ανάθημα υπάρχει μεγάλο mm. ε, Τέλο πάντων, mm. αυτά Και να πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι mm. Να ακούσουμε λέω τη λιτανιά ε, Ή, Όχι, θα ακούσουμε πρώτα το τραγουδάκι αυτό mm. Το Καταϊωάννη να πούμε, εντάξει, έχουμε ναι. με το επαγγέλιο του Καταϊωάννη, πάντα το πόσμο. Ladies and gentlemen, νεολαία Με τα μυαλά που κουβαλάμε και με την τρέλα που μας δέρνει ο καθένας στο μακρύ του και το κοντό του Πάμε ολοταχώς από το κακό στο χειρότερο Επειδή νομίσαμε στην αρχή ότι φταίνε μόνον οι προηγούμενοι Και θα ησυχάσουμε άμα φύγουν Μόλις τελειώσαν οι εκλογές και βγήκανε οι άλλοι Τρέξαμε να το γιορτάσουμε Τι περιμένατε δηλαδή Μήπως να γίνει κανένα θαύμα, ή μήπως να γλιτώσουμε από τις φόρους, να κονομάμε και να καθόμαστε, και να περνάμε ξαφνικά όλη η ζωή χαρισάμνη. Τόσα χρόνια δεν έχετε βαρεθεί να σας πουλάνε το ίδιο το παραμύθι. Πότε με πράσινη σημαία, πότε με κόκκινη, πότε με μπλε, και να διαλέγουμε τελικά ποιοι θα μας κοροϊδεύουν. Τη δουλειά τους κάνουν αυτοί, δεν του κατηγορώ, αλλά πότε θα κοιτάξουμε κι εμείς τη δουλειά μας. Τους βλέπουμε στην τηλεόραση, τους διαβάζουμε στις εφημερίδες, από το ραδιόφωνο συνεχώς. Και όλο με αυτού ασχολούμαστε. Κι όλο πάνε πίσω οι δουλειέ. Όλο και τελειώνουν τα φράγκα. Και εμεί ακόμα το βλεντάμε. Και έτσι μεγαλώνει ο πληθορισμό, Έτσι μεγαλώνει και το φεύσιμο. Πώ να πάει μπροστά αυτό ο τόπο, άμα δε δουλεύει κανεί. Αν τις σκαπουλάρουνε όλοι και κάνουνε το κορόιδο Θα σταματήσει η μηχανή Και τότε ζήτω που καήκαμε mm. Θα την κοπανίσει ο αρχηγό, mm. Θα την κοπανίσουνε και οι άλλοι mm. Mm. Πάλι εμείς θα την πληρώσουμε την ύφη Γι' αυτό σας λέω δουλέψτε λιγάκι ρε μαντράχαλη εσείς κυρίες μου κονίστε να μην μας πάρει ος Γιάολος. Κυράς Ιεσού Μιλιόκας και είπε όλα να πούμε τραγουδάρα μεγάλη για αυτό κυρίες μου, κουνηθείτε, μου μα πάρει ο διάβολο να πούμε. <χω> <χω> λοιπόν, για πε τώρα, τι, τι έχουμε εδώ πέρα. Πρώτα απ' όλα, <χω> περίμενα να σε ενημερώσω και να σου πω ότι θα μπω εδώ πέρα εις το του Ιερών, ιερό πάω, στο Ιερόν και. Το Ιερόν βιβλίων. Ναι. Όχι εδώ πέρα ο Σκόπου, ένα Άγγελο που ξαμολογείται, όχι αυτό. Ε, Άγγελο. Μπαίνουν ή στην Wikipedia, οι άγγελοι αποτελούν υπερφυσικά όντα που συναντώνται σε πολλά θρησκευτικά συστήματα. Οι άγγελοι συνήθω αποτελούν τη μεσολαβητική βαθμίδα ανάμεσα στο βασίλειο του υπερβατικού και του κοσμικού. Στις δυτικές θρησκείες τα αγαθά πνεύματα αποκαλούνται άγγελοι ενώ τα πομηρά αποκαλούνται δαίμονες. Η έννοια άγγελος μπορεί να σημαίνει γενικά αυτός που φέρνει ειδήσει. Mm, Όπω δηλαδή, και η λεγγελιοφόρο. Μπορεί να πει ρε, παιδί μου, τώρα ποιο έχει το, την εφημερίδα από σου προσφέρει που πώ την είπε. Πρώτο θέμα, ο θέμος. Τι, τι είναι και ο Θέμος να πούμε έτσι. Mm. Ο Θέμος είναι ένα άγγελο, φέρνει ειδήσει. Ε, και αυτός του καεί, πώ λέγεται ο. Ποιο από αυτού του καεί. Ο Αλαφούζο. Ο Αλαφούζο είναι ένα άγγελο, γιατί φέρνει τι ειδήσει. Βέβαια, του μπομπουλα να πούμε όλοι αυτοί. <laughs> λοιπόν, <laughs> τα όρατα όντα που διαβάζουν ειδήσει ή λειτουργικά πνεύματα. <laughs> να λοιπόν. Οι άγγελοι κατά του μένου βασιλείου δημιουργήθηκαν πριν από τον υλικό κόσμο. Ενώ ο Ιωάννης ο Ισόστημος, η βοηθιά μα, συμπληρώνει πω δημιουργήθηκαν με κίνητρο την εκστατική του αγάπη και αγαθότητα με σκοπό να συμμεριστούν ω λογικά όντα τη μακαριότητά Τι είπε τώρα αυτό ο Χρυσόστωμο αυτό. <laughs> Οι άγγελοι είναι μέρο του σύμπαντο κόσμου και ο κάθε άγγελο έχει δική του ατομικότητα, χαρακτήρα και θέληση. Είναι προσωπικότητα δηλαδή. Είναι είναι και υπηρέτητες, αλλά έχει και δικιά του θέληση. Ναι, γιατί λέει. Mm -hmm. ε, ο δαμασκινό προσπαθώντας να δώσει έναν ορισμό περί του Ναγκέλιου, να αναφέρει ότι είναι φύσεις νοερές, του νου δηλαδή, αϊκίνητες, Αϊκή. δεν βάζουν κολοκάτω να πούμε, συνέχει κίνονται. Πέρα εδώ. Τι κολοκάτω πούμε, έχουνε... Πέρα εδώ. Αυτή εξούσιες, η εξουσιά στον εαυτό της μοναχής, να <laughs> ναι. ε, Και να δεν έχουν σώμα. Ναι, έχουν σώμα ναι. και υπηρετούν το Θεό και είναι κατά χάρη αθάνατης. Υπηρετούν του Θεό αλλά είναι... Και δεν περιορίζονται από το χρόνο και το χώρο, <σχε> δηλαδή πάνω να πει ότι τη σύγχρονη φυσική την τα δάχτυλα <σχε> και δεν έχουν φίλο. Δηλαδή μοιράζουμε εμείς τώρα, παίζουμε πόκερ έτσι, <σχε> μοιράζουν άγγελο μου λες έλα παίξε, συ λέει δεν έχω φύλλο, καταλάβεις το ξέξι, δεν εννοεί, τι εννοεί, τι εννοεί, τι εννοεί, δεν έχουν να Δεν είναι τίποτα, είναι ουδέτερα. Είναι ουδέτερα. Ναι, όπως τα μουλάρια, τα μουλάρια δεν είναι ουδέτερα. Τι να σιπώ, δεν έχω διατελέσει ποτέ μουλάρι να σιπώ, δεν ξέρω. Όχι, ξέρω ότι ο γάιδαρο είναι αρσενικό. Ναι. Ενώ... Ο... το άλογο θηλυκό ζευγαρών Ναι με... και γίνεται <σίλια> το πουλάρι το πριν είναι δέτερο Μάλιστα Και γι' αυτό λέει ότι έχει και πολλές μεγάλες αντιγνώσεις Νομίζω Υκάζω δεν είναι Μάλιστα Πρόσεξε τώρα ναι. Αυτά έχουν ιεραρχία Ναι έχουν... λοιπόν mm. Ο αριθμός των αγγελικών όντων φαίνεται να είναι Ανυπολόγιστος και αποσμέτρητος Κουράνε <Στιλίου> Ο ίδιο ο Ισού ομιλήθηκε στη Μανή για περισσότερε από δώδεκα λεγεόνε αγγέλων. Η κάθε λεγεόνα πόσε έχει τώρα. <Τι> πόσε είχαν οι λεγεόνε των Ρωμαίων τότε, να, να υπολογίσουν δηλαδή. <Τι> Τέλο πάντων, ενώ ο Ευαγγελιστή Ιωάννη μαρτύρει, του μαρτυράει, γιατί ήταν μάρτυρα σε <Τι> τότε, ότι είδε και άκουσε σε όραμα, <Τι> σε όραμα που του δόθηκε από το Θεό γύρω από το θεϊκό χρόνο χοροδία από μυριάδε, μυριάδων και χιλιάδε χιλιάδων αγγέλων. Τι είπες τώρα, δηλαδή είναι πάρα πολύ ρε παιδί μου, πάρα, πολύ, πάρα παιδί. πολύ, έτσι, λοιπόν mm. μη βάση την ιεραρχία τους λέει, mm. διαχωρίζονται σε τρεις τάξεις που έκας φέρει, τριχώρους ή αλλιώς ταξιάρχες, σεραφήν, χερουβήν Θρόνους, κυριότητες δυνάμεις εξουσίας και αρχές, αρχαγγέλους και αγγέλους, αλληλούια. Alleluia Alleluia. Olba no bei, boli, ogo, ogye. Oye. Oye. Oye. Oye. Ε, αυτά είναι τα απλά Oye. Oye. Oye. Oye. Oye. Oye. Αυτή δεν είναι η Είναι καταλαμμένη, δεν μπορεί να δει τον Άγιον Πίσω. Ορίστε, άμαξα, έχει αφαιρέσει εδώ στο σταθμό αυτή. <laughs> Τι σουράδε να πούμε. Έχω φουνάρα ε! Δε, <laughs> ου! Είναι αυτό που λέει η <laughs> Όχι με ανάγκη, μια ακούσταση από μέσα, δεν, δεν, δεν με εννοήσει μετά που από μέσα. <laughs> Επίση να ενημερώσουμε ότι ο πρώτο άγγελο του Θεού και ο δυνατότερο ναι. ήταν ο, ο, ο, ο φόρο. Αυτό που έφερε το φω. Ναι, αυτό που έφερε το φω. Και συνέχεια ήταν και ο έκτο. Ο έκτο του άγγελο. Ο έκπτωση. Oh, oh. Τώρα, εγώ, δίνει μια τσόντα να πούμε που λέγεται το Έκουτο του Άγγελο. Γενικότερα τσόντε με θρησκευτικό περιεχομένο παίζουν πολλέ. Κάτι μοναχέ. Κάτι που και τέτοια. Ναι. <σφίλω> κάτι, <σφίλω> τώρα, <σφίλω> ναι. Τι σοβαρά έχει φέρει άγγελο εδώ πέρα. Κάτι, κάτι, κάτι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε φέρει. Είμαστε τώρα, δεν ξέρω να θα μιλήσει. Εσύ με κάτι συνέχεια να πούμε, όσοι με φέρνει στου θρησκευτικού τέτοιου. Κάτι πως τη δίνε να πούμε εδώ, ή... εδώ σου λέει δεν, έχει, δεν είναι Κάτι ούτε λέει να... Δεν έχει λέει φίλο Δεν έχει φίλου <laughs> Μήπως δεν πούς έχει πούς, φίλους δώσουμε μίση Να <laughs> <laughs> δώσουμε εμείς <μίση> ένα φίλου Να έχει <laughs> ένα φίλο και από το τζακά και κάποια παρέα Ξέρω βότι να σιπώνω Καλά δεν ξέρω την κανά αυτήν την αναλυσσόδα Δεν <laughs> τι λες να παίξουμε ένα τραγουδάκι Να δούμε τι θα κάνουμε με τον άγγελο Να, να, το, να το ξεμαλιάσουμε να λίγο το Να το μαδίσουμε τα φτερά Να παίξουμε ένα ωραίο πνεά ένα ωραίο τραγουδάκι με έτσι λίγο βιτάτο να πούμε. Mm. Ε? Το, το συγκρότημα δεν το θυμάμαι, δεν το θυμηθώ εντός ολίγου. Με βιτα πλάς ξέρω. Βιτα πις. Πώς? Βιτα πις. Βιτα πις. Τι να πις. Βιτα πις. Μα τα Βιτα πλάς. Σε βαρύ πίτα, προσεύχομαι για σένα. Ευλογημένο ο ρυθμό μου. Νιώσε την βαρύτητα. Μάθε τον κώδικα για να ανοίξει πόρτα. Μιλά, βρωμικά, τα χαρτάκια και α τα υπόλοιπα. Έχω τη φέα, την παρέα, έχω το φου. Έχω το λόγο, πρόσωπο στον δρόμο και πατάω πατού Δεν έχω πια τον αγγελό μου, πέταξε. Άλλου μα δεν πειράζει, έχω αγάπη και ελεύθερη ψυχία αετού. Και πετάω πάνω από την πόλη μου. Κοίταξα την ώρα και γραφέ, δύο και κάτι το ρολόι μου. Στομά μου στη χάκια με πάθος Και από το μάτι κυλάει το δάκρυ Γιατί με πάλι κάπως Κι ας είμαι βράχος Ραγίζω στον πάθος Γιατί καρδιά δεν παίρνει φάρμακο Αντίπληκος ο κάποιο. Κι αν ξημερώνει κι ομορφέας Ήταν σκάρτος και δεν ήθελε τότε Γράψε μου κάτι, δώσε μου αγάπη το βράδυ Πάλι βγάζω από το πάτο της καρδιάς μου Συνεστήματά μου σε ένα πιάνο. Χαρτί είναι καυτό, είναι φρέσκο, είναι γεμάτο. Πάρε μια γεύση και ακολούθησε το γάτο. Πάρε μια θέση στην καρδιά μου πάνω ή κάτω. Κεφαλαίοι τον θρόνο σου, διάλεξε το θρόμο σου. Μυρίζει το αρώμα σου, δε χανόμαι έτσι απλά. Θε νιώθει όμορφα η Βασιλίσα χωρί βασιλιά. Ο κύριο άρρωστο βγει αγάπη στον αέρα. Με κοντά σου, καθημέρι να περνά τη γειτονιά σου. Κλέφτα θα από το σου, παντά σου. Η λογική με πνίγει και μου λέει: Τάσου, κι αν με πετύχει να μου πει για χαρά. Κι ξέρει οι φρύλοι, δεν πεθαίνουν, το κεφάλι έχουν ψηλά. Νιώθω τη γράφω, μα δεν τα βάθω μαύρα. Φύχνω πω οι δρόμοι μεγαλώνουν σαν έναν άντρα. Ελευθερώ σου, ερωτεύ σου, αγάπα για πάντα. Κάνε τα πάντα, το μυροπικό σου. Ελευθερώ σου, ερωτεύ σου, αγάπα για πάντα. Και πρε το δαιμονά σου ή το να σου. Ελευθερό σου, ερωτεύ σου, για πάντα. Κάνε Πάντα από Ελευθερώ σου, ερωτέξου, για πάντα. Και βρε το δαιμονά σου ή τον να κελώσω. Μέσα στην καρδιά μου τα σκότει, μέχρι σου. Μέσα μου τα σκότει, μέχρι για το δαιμονά μου να τα βήματά μου. Ποτέ του δε χορταίνει, μπορεί να με παρακολουθεί. Σαν να ναι, η σκιά μου με τρελαίνει. Και σβήνω τα φώτα και το στομάχι μου σφίγγει. Σε μέρη, πάλι ταξιδεύω και ζώτα, τη φύγη. Πηγαίνει πάντα κόντρα στη λογική μου, τη ρίχνει Και με κάνει να τον θέλω. Μου, να μη θέλω να φύγει, γράφο. Υπάρχω, κάνω τη σκέψη, λόγο. Μα δε φτάνει να ξεσπάσω. Μαζί του με κλινικά που απέναντι καθρέφτη. Κοιτάζω τη ματιά του, στα μάτια τα φύγα μου. Πού τα βλέπει, τον πλέφτη. Είναι εκείνο που του δίνει την αγάπη. Και απολύτω τίποτα πίσω δεν παίρνει. Και εσύ εκεί που κοιτά πηγαίνει. Και όπου και να πα, όπου σε πάνε. δε πάμε και πάμε πίσω. Αντέχει, αντιμετώπισε τον εσωτερικό σου κόσμο. Βρέχει. Στον εαυτό σου ξανά στην πω το κατασκόπου. Κανενό με στο μυαλό. Σου, μην αφήσεις και να μην ξεχνάς, κάνε το δικό σου Ναι, ναι, εσύ και το μυαλό σου Συγκεντρός σου, ναι, απόγειό σου Β' δίς, ναι, βρες το δαιμονά σου Ελευθερός σου, ερωτεύσου, αγάπα για πάντα Κάνε τα πάντα το όνειρο σου Ελευθερός σου, ερωτεύσου, αγάπα για πάντα Και βρες το δαιμονά σου ή τον άγγελό σου σου, ερωτεύσου, αγαπά, για πάντα, κανετα πάντα τον ήρωα ερωτεύσου, αγαπά, για πάντα. Φες τον ή τον Α, ναι, για Τι να σου πω, Αυτό το λέω δεν του λες το Δεν μιλάει ο άγγελος. Δεν μιλάει ο Κάγγελο. Τον έχω βγάλει τα φτερά, τον έχω δέσει εκεί πέρα, γιατί αυτοί πετάνε κιόλα. Λοιπόν, μου κάνει κάτι γουτ γουτ και κάτι τέτοια. Να σηκωθεί να φύγει, Γιατί του συ βλέπει και τρελαίνεται να πούμε. Mm. Να σηκωθεί να φύγεις, Να μιλήσω εγώ με τον Άγγελο, να, να μιλήσουμε σαν ανθρώπινο, να πούμε ω Άγγελο. Καλά, εντάξει, Αλλά πρώτα απ' όλα ναι. πρέπει να σε διαβάσω κάτι ναι. που με τη θεία χάρη να πούμε ναι. που μου δόθηκε εδώ πέρα. Είναι στη ε, σελίδα η Άγγελοι του Φωτό. Οι άγγελοι του είναι και στο facebook, πρέπει να το πούμε αυτό. Ναι. Λοιπόν, Κυριακή 2 Μαρτίου 2014. Ζουντάνευσε η εικόνα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ μπροστά μου. Mm. Όχι μένα, λέει εδώ. Mm. Λοιπόν, θα του διαβάσω το περιστατικό. Ένα άλλο θαυμαστό περιστατικό που δείχνει πόσο ζωντανή είναι η παρουσία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ γιατί και του ακόλουθο. Ένα αντρόγεινο προχωρημένη ηλικίας από τη Θεσσαλονίκη, mm. της Ακολονίκη, Στολισμένο με η Βλάβια και Θεουσέβια ήρθαν και προσκήνισαν τον Ιούλιο του 2008 η Παναγία Μαρτρίστερη. Στην ενημέρωση τη συζήτηση ο ηλικιωμένο κύριο είπε τα εξή εντυπωσιακά. Ο Ντυμένο με ευσέβια, να τονίσουμε. Ντυμένο με ευσέβια, δεν φοράει καιρού, θα φορούσε ευσέβεια. <laughs> Ένα καλοκαίρι <laughs> εγώ πήγα κουτά σε ένα γέροντα που ασκήτησε ένα μοναστή τη Μητυρίνη και με έμαθε να προσεύχομαι. Μέμαθε όλε τι προσευχέ και επειδή του είπα πω θα πάω να προσκυνήσω και τον Αρχάγγελο Μιχάλη του Μανταμάδου. Μέβαλε και έμαθα τα πολιτικό του. Όπου επισκυρώσει, και ο Αρχάγγελε. Ο γιο μου εκείνη την εποχή περίετουσε στρατιώτη στην Ευητική. Ήθελε έξι μήνε για να τελειώσει. Τότε παρουσιάστηκε μια θέση μια μεγάλη εταιρεία ηλεκτρικών συσκευών. Αλλά δεν ήταν δυνατό να παραμείνει η θέση έξι μήνε και μη. Μή. Εγώ όμω πίστευα πω ο Αρχάγγελο θα βοηθήσει. Ε, Σαφώ! Αν δεν βοηθήσει ο Αρχάγγελο θα... Στα οικονομικά σου, δεν βοηθήσει στα επαγγελματικά σου, δεν βοηθήσει στο που θα, με, που θα πάρει μετάθεση ο γιος σου. Σταμάτα. Ε, τι ρισκάρει θα κάνει ο άγγελος, θα βρει. Άστον, δεν έχω δεμένο, τον έχω δέσει. Λοιπόν, <laughs> ναι. Πρέπει όμως να μου οδηγήσει πως παλιότερα ήμουν πολύ δυσπιστό, μέχρι η μητέρα μου. Πεϊδάκι μου, μην είσαι δυσπιστό. Όταν οι βούλγαροι απαγόρευσαν να λειτουργούν σε ένα κυψάκι του, να γίνουν ανοιχτούς οι γιορτήπους, οι άλλοι δάκρυσαν. Με το χέρι μου και το δάκρυ όμως το δάκρυψα από την εικόνα. Από την ημέρα όμω αυτή που πήγα να προσκυνήσω τον Αρχάγγελο και να προσεγγιθώ για το γιο μου, όλα άλλαξαν. Τι συνέβη? Ενώ ήμουν γουνατιστό μπροστά στην εικόνα του και του έλεγα: κάνε κάτι, Αρχάγγελο, να τακτοποιηθεί το παιδί μου να πάρει τη θέση αυτή, Τι μετά σηκώθηκα για να σπαστώ την εικόνα του. Καθώ το βλέμμα μου έπεσε στο πρόσωπό του, ταράχτηκε και συγκινήθηκα μαζί. Η εικόνα είχε ζωντανεύσει μπροστά μου. Τα μάτια του ανοικόπημα και τα χείλη του κινούντου. Oh. Oh. Oh. Αφθόρμητα φώναξα τη γυναίκα μου που ήταν εκεί κοντά. Αλλά ο εκεί δεν είδε τίποτα. Από τότε κοιτάμε mm -hmm. δέο στην καθημερινότητα. Όταν θέλει ο Θεό και αυτέ ζουντανέ. Όσο για τη θέση στην εταιρεία, κατά θαυμαστό τρόπο κρατήθηκε καινή για έξι μήνε και την πήρε ο γιο του. Mm -hmm. Τα αδύνατα παρανθρώπη δυνατά παρά το Θεό. Εστί. Λουκά 18,27. Ε, ναι, εντάξει. Σου λέει οικονομική κρίση τώρα. Γιατί να μην πάρει τη θέση κάποιο που την έχει ανάγκη, η θα την πάρει ο πιστό. Ζήτησε του, του κάνανε. Έτσι, ε, κονέ τώρα, αμα, αυτά τα, επειδή, α, τα κονέ τελείωσαν τώρα με το ΣΥΡΔΙΖΑ, ξέρω εγώ. Σου λέει τώρα βάζει μα στο στρατό, δεν μπορεί να πάρει με τον καμένο που είναι εκεί πέρα από πάνω σου. Δεν τα τσ... ξέρει. Δεν γίνονται. Από όλη τη το των 5-6 μήνε πριν να πάρει για να πούμε. δεν γίνονται. Με κονέ τώρα να μπει σε κανένα δημόσιο δεν μπορεί. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να βρούμε άλλα κονέ. Ναι, γιατί ο αρχάγγελο αυτά, τι νομίζει, άμα πηγαίνε σε κανέναν άγγελο άλλο Ναι, πηγαίνε στον Αρχάγγελο αυτό, στον Γκάρν Κόβιν, ναι, ειδικά τις ηλεκτρικές Τις ηλεκτρικές, ναι Εντάξει τώρα οι άλλοι που τώρα γιατί γίνονται πολέμοι και σκοτώνεται χιλιάδες επί χιλιάδων Εκεί δεν κάνει τίποτα άγγελος, αλλά θα κάνει τώρα για να βρει το παιδί σου δουλειά Αγγελός κάνει, πηγαίνει με το ένα μέρος και Ναι. Γιατί είναι εκεί. Όλα μα τα κουδίζουν με τον Αρκάκη του. Ναι. Όχι, παίρνουν τι στρατιέ, πάει με τι άλλε του. Συνικάλιοι τάση, κοίση να πούμε, κατάλαβε μέχρι mm. να ξαναμπιστέψει. Ναι. Επίση έχει ξενοξει ότι ο καθένα έχει ένα προσωπικό άγγελο. Εντάξει, έχει... τώρα μεταξύ μα. Αλλά οι περισσότεροι. Δεν είναι ένα κομμεντάκι. Άγγελο. Αλλά δεν Αλλά... ήταν για πρώτη μαζί Λε... μου. Η Λελούδο. Άλλη Λελούδο, άλλη, Λελούδο, άλλη Αγγέλα. Τι δεν. Μερικέ φορέ γίνεται ο σπόρο. Ήσαι κάνει εσένα. Όχι από του άγειρου, αλλά από του άλλου. Ήσαι κάνει εσένα. Ή με κάνει εμένα και γίνομαι σαν σαντανά να πούμε, ή καταλαβαίνει. Ε, Δεν θέλω να φανταστώ, α πούμε, αλίδια. Δηλαδή κάτι εκεί πέρα στη στάνη μέσα. Α, θα πα στο διάδρομο. Α, το διάδρομο. Τα λέμε αυτά. Για κοιτάζω εκεί Εντάξει, μετά θα παίξουμε ένα τραγουδάκι πάνω σε αυτό το θέμα καινούριο. Τραγουδάκι για πράγμα, για, Ή, α, για σένα και τη, <συντήλαιο> και τη, <συντήλαιο> και τη λιλούδο Τι τώρα, α, έχει αν έχει βγει τραγουδάκι Αν έχει βγει το λένε ε? Ε, θα το, το, το, το, το θα το, το στην Κουρία στο στη <συντήλαιο> λοιπόν, <Το> yeah. YouTube <συντήλαιο> Για να έρθει ο άγγελο Να εγώ μια ψαλμουδιά Εγώ θα το λύσω και θα αρχίσω να πράγματα να πούμε, φύλλα. Να του βάλω μια ψαλίδα να πούμε, μπα και το ψήσουμε να πούμε να λάβει μέρο. Να βάλω κάτι τέτοιο. Ναι, να, να, πόσο... να τον κεράσουμε φιlles... να ερεμήσει, τ, δηλαδή, 찔ια, να καπνίσει, ναι, και κανένα τσιγάρο να ηρεμήσει. τσιγάρα να γιατί έχω μόνο ναι. τα καρδικά εγώ εδώ. Όχι, για τα καρδικά μου λέμε. Απ' εδώ δεν καπνίζεις τέτοια αλλά, πράγματα, ναι. Δε. Ποιο δεν καπνίζει. Ο Άγγελο. Και αυτό ο καπνό που βλέπω εδώ πέρα τα... εκεί στη γωνία τι είναι. Είναι αυτό που λέει I need παράδεισο buy this Αχα Αυτό. Είναι igual. Ναι. Θα το την Ναι, ναι, Até τέτοια de eles, Deus, miserable. Φίλοι, ρε, δεν το Deus, miserable. Ζωή, Φίλοι, Deus, Σαν τα αμαρία, παραβόη. Σαν τα δεϊγέννητε, παραβόη. Σαν τα Σαν Τέα ora Kaube, sante apostoli sante santa maria Magdalene Δυστυχώ λιδωμί, ώρα τε προνόμιο. Σαν τε τε φανε, Ο μας μα ήρθε από μακριά, γερμένο πάνω σε ένα δεκανίκη. Δεν ήξερε καθόλου μα καθόλου να μιλά, και είχε γλώσσα μόνο για να γλύθει. Τα νέα που μα έφερε ήταν όλα μια ψευδιά και ακούγονταν ευχάριστα. Πού είσαι εσύ, δεν σε βλέπω. Είμαι εδώ. Μόνο τη σου ακούω. Ε, εντάξει, τώρα με βλέπει αυτός ο μαλλιάς, ο, α... ο αγρίκος που έφυγε. Αυτός με τα μουσιαλέα σου σπυράκους, είναι καλό παιδί αυτός. Ε. Ε, είναι, είναι είσαι ο άγγιλος του, τον ακολουθάς. Ε, το ακολουθώ και επειδή τον ακολουθώ συνέχεια, έχει, έχει νευριάσει πολύ. Δεν μπορείς να ναι, είσαι αγγέλων, δηλαδή. ε, ε, ταξιαρχία Νίκος ταξιαρχίας να γελούνε; Ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, Ναι ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, πίσω ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, Φίλου άλλου Αγγέλους έχω ακούσει. Άλλου Αγγέλους. Ναι. Δεν μιλιάς. να ρωτήσω τώρα κάτι πολύ προσωπικό να πω Ναι, ναι. Σεξουαλικά πως θα πας να. Ε, ακοντωτίσει. Αυτό, αυτό που λένε δεν έχουμε φίλους. Αυτό που λένε είναι λίγο ψέμα. Είναι, είναι ψέμα, ψέμα αυτό. Είναι ψέμα, δηλαδή έχετε φίλους. Ε, εντάξει τώρα, ξέρεις, έχετε, ε, ξέρετε υπάρχει αυτό που λέμε ουδετερότητα το έχετε και εδώ στη γη. Κάποιοι από εσά βέβαια είναι. είναι... Gay να πούμε. Όχι γκέι, δεν ξέρω. Εμεί είμαστε άγγελοι. I, I, I άγγελοι. Γκέι, <laughs> <laughs> <laughs> πώ να το πω, Δηλαδή πρέπει να βρω κάτι. Έτσι, αγγελικά. Νυστεύει. Ναι, νυστεύω. Εντάξει, εμεί εκεί πέρα πάνω. Νυστεύουμε επειδή. Όπω βλέπει, εγώ έχω φτερά. κατά τίποτα δεν βλέπω εγώ, αλλά δεν θα δεν είναι πλέον. Γιατί είναι και δεν είναι πλέον η δεν είσαι. Ναι, είμαι και ασώματος, βασικά θα κάνω το μαγικό μου τώρα να με δεις Κάνε το μαγικό σου να σε δω γιατί μιλάμε τον αέρα που θα κανένα μέσα στο στούντιο να πούμε και θα με πειράζει για δύο Περίμενα να πω τα δικά μου Πού είσαι να πούμε Ε, εντάξει τώρα, ευχαριστώ πολύ Μια χαρά, ποιος είσαι Για πειτε μου τι μου λέγατε, δεν θυμάμαι δεν μιλέσαι ναι. με του στριγκάκια έτσι κυκλοφορίας να πούμε. βρακάκι. Βρακάκι είναι αυτό, ναι. πάνω βρακάκι τι <laughs> είναι. Τι ναι. Αυτό που μου λέγατε για την νηστεία. Ναι, για τέσεις, νηστεύετε εσείς <laughs> εκεί πέρα, γιατί σε βλέπω εσείς. Τι λάκι να πούμε. Ε, εντάξει, κάνουμε γυμναστικέ και τέτοια. Τι κάνετε πτήσει, πιτάτε. Ε, πετάμε, μες την πετάνε. <laughs> Να φατήσουμε. Να τρέψει ηλιά και άγγελο πράγμα. Αυτό που λέγατε για την Ισία, κοιτάξτε. Επειδή εμεί όπω βλέπετε έχουμε Φτερά Φτεράο. Έχουμε φτεράγε που πουλάω. Έτσι. Άρα τι θα φάμε τώρα, κρέα, κοτούλε. Από και κοτούλε φτεράω. φτερά. εντάξει, τα μουσικάρια δεν έχουν φτερά. Μπορεί να φάσει μουσικάρι, τριζόλα να πούμε. Κάνα παλιδάκι, ξέρω εγώ. Α, δεν το Αυτά είναι βρώμικα πράγματα. Βρώμικα, τι τρώω, να πούμε. Νιστιολόγιο, έχει νηστείο ε, Έχουμε νηστείο λόγιο. Κάπου είδα και στο ίντερνετ ένα νηστείο ε, ε, εδώ πέρα ε, κοιτάξτε για, μπο... ναι, για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε ε, γενικότερα για το ιστιοδρόμιο του, του δικό μα κόσμου. Γιατί εμεί είμαστε και άχρονοι. Καταλάβατε τι. Έχετε χρόνο, δηλαδή, όπω είναι η εμεί είμαστε άχρονοι και άτοποι. Εμεί δεν έχουμε ούτε χώρο ούτε τόπο. Πόσο φτωχοί είσαστε, Δεν έχετε τίποτα. Δε, τίποτα Κυβέρνηση έχετε Έχουμε πέρα. κυβέρνηση. Βασιλευμένη δημοκρατία. <laughs> <laughs> γιατί. <laughs> έχουμε βασιλευμένη δημοκρατία. Δημοκρατία, γιατί να πάμε πάρει ο μεγάλο. Είμαστε, είμαστε ελεύθεροι να αποφασίζουμε ότι θα είμαστε δούλοι του κυρίου. Να σε πω τώρα, με την πολιτική ασχολείστε καθόλου. Ε, Εμεί έχουμε. έχουμε Καταρχά εκεί πέρα. Είναι, έχουμε δημοκρατία, κάνουμε εκλογέ για να ψηφίσουμε το βασιλιά μας Ο οποίος είναι ένας, καταβαίνει μόνοι του. βασιλιάς είναι Έχετε έναν τρόπο ψήφι, δηλαδή Είτε, κα... ναι, ναι. Μια φορά πήγε ένας εκεί, ένας σαχλός Περιμέντε να σα το πω και για αυτό το αχλό, γιατί ήταν και ωραίο παιδί Ήταν ωραίο παιδί <laughs> Ήταν ένας όμορφος, ήτανε ήταν Αλλά τον έφτιαξαν οι ζήλαιε. Λέει εκεί πέρα κάτι παίχτηκε εκεί με το μεγάλο, με το βασιλιά. Είτε λάμπη διαδικασία αυτό, είτε λάμπη διαδικασία αυτό, είτε λάμπη διαδικασία αυτό. Λέει αυτό, λέει εντάξει, λέει δεν είναι σωστό ε, Λέει, όλο κοίτα, εγώ κάνω κομμάτι εδώ πέρα, μα θε εσύ να πα αλλού. Και τον έστειλε. Φύγανε εκεί κάτι παναστάτε, κάτι περιστατικά, γίνανε εκεί κάτι άλλοι άγγελοι. Έχει στην τελική, εντάξει, χωρίστηκε η φάση. Τα σπάσαμε. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Υποτίθεται ότι ο καθένα έχει έναν άγγελο δίπλα του, Ναι. Το μυτστοτάκι, το ξέρει. Αυτό δίπλα του έχει άγγελο ή έχει τίποτα άλλο. Εκεί πέρα παίζουν άλλα πράγματα. Συγγνώμη, λιγάκι, Δηλαδή διακόπτω για χαρτί ψάχνει. Άντε, ξεκίνητο αριστερό, δυνατάκι, τη μέσα εκεί θα βρει πάρα πολλά χαρτιά. Όχι, παιδιά. απλά η και εκεί που είναι ξαφνικά δίπλα μου, γιατί έχουμε ένα άγγελο. Αν ψάχνει για τον Άγγελο, δεν δειλά. Δεν φαίνεται. Δεν φαινεται ο Άγγελο. Ψάχνει, Άγγελο τον Άγγελο. Ε, ο, εγ, εγώ φαίνομαι μόνο στον ε, Μπαρδούζα και σαν έναν του μαλλιά που τον ακολουθώ. Του, του, ε, δεν ξέρω, έχει θέμα αυτό ο μαλλιά. Πρέπει να θες πώ. Για το Μητσοτάκι, συμβαίνει. Ναι, για το Μητσοτάκι. Μητσοτάκι έχει άγγελο, δεν πλατού ή έχει διαμονή. Κοιτάξτε, ε, ναι. τον Άγγελο του Μητσοτάκι δεν, ε, δεν τον ακολουθάμε πολύ. Κανένας δεν του μιλάει. <Κι> ναι, γιατί, γιατί συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Πά, πας κοντά στον άγγελο του Μητσοτάκη και σου πέφτουν τα φτερά. Α, σκίζει το βρακί. Τέτοια πράγματα. Και λέω, άσο μακριά. Είναι ένας άγγελος μόνος το Είναι μοναχαίος άγγελος. Ναι. Ενταπτυχτικό. <laughs> ναι. Εσύ τώρα να πούμε, υποτίθεται, δηλαδή, ναι. γιατί έχω δει και την ταινία του Βέντερ, εγώ Ναι. Που είναι ο Άγγελο δίπλα και ακούει τον καθένα τι σκέφτεται. Ναι. Ακούει τι σκέψει να πούμε. Α πούμε, έχει πάει ποτέ δίπλα σε κανένα πολιτικό να ακούσει τι σκέφτεται. Α, ναι, πάντα. Ε, Μα αυτό, ο Μαλιά, αυτό που έχετε εδώ πέρα που κάνει εκπομπή, αυτή την αντιθεσκευτική γενικότερα που κάνει αυτά τα και λέει αυτά τα έτσι του. Ε. Έχεις σπαστεί μαζί μου επειδή τον ακολουθώ παντού. Πάει το αλέτα εκεί δίπλα εγώ. Μια Χέζει δίπλα εγώ. Έχεις δεν είναι ναι. πολιτικός. Όπως σου αν έχεις πάει δίπλα σε κανένα πολιτικό, κανένα. τέτοιο. Ναι, πιστεύω απλά, πιστεύω, ας ας εξ, πιστεύω... εξ, απλά σου εξηγώ ότι είμαστε δίπλα στο πουδήποτε. Κοιμάσαι <σκυρίζει> εκεί εγώ δίπλα. Ωπα. Έχει φύγει καφέ. Μου λέει <σκυρίζει> στωβρακή. Είμαι <σκυρίζει> ας πράσποτε το βλέπεις όσοι. Έχεις με καφέ. Λοιπόν, mm, πιλες, ναι. εδώ πέρα έχω βρει ένα τραγουδάκι, ναι. το οποίο είναι τώρα του αλίευσα Ιησού και, ε, ε, και μετά θα σου πω, θα μου λε πολιτικούς, πολιτικούς, γιατί εμεί εκεί μαζευόμαστε με τα παιδιά, με τα κορίτσια. Και, ναι. και, τα ναι, ναι. και κάνουμε και τα κάνουμε αυτό και θα σου πω, μου λένε διάφορα. Βάλε και το τραγουδάκι γιατί, ένα... γιατί με παίρνει και ο Θεός. Με ένα Άς, θα βάλει λοιπόν ένα ναι. τραγουδάκι, το πεινάφυλλο, να πούμε, να θα το βάλω. Ναι. Γιατί έχει κάτι σχέση με αγγέλους, νομίζω κάτι τέτοιο. Α, όχι, είναι αυτό που σου αφιέρωσε ο, ο Μαλιάς πριν. Α, το αφιέρωσε. Ναι, επειδή κάτι για Α, τον Βλάχο. Α, είναι ναι, το Ναι, Τέλειο, ναι, υπάρχει. έλα, ναι. Και επιθώδη, 2015 Άιντε να ζήσουν οι Βλάχοι της Ελλάδος. Έλα τους. Ξίδες <ΣΣ> στο παζάρ, μήταξε το ταγράφι. Μου τόσο να σηκώθηκα στο μπαζάρ Σε κυκλοφορούσα και έλεγαν φρέτο ζαχάρ Σου πήρα application, το Ice του Ice Octol Την version και και ή είχα βάλε, να τα Για σένα παραμύλα, όλο το κάτω παρτάλε Εντάξει με τους λάχους να πούμε, είναι λιγάκι άτλη του τραγουμένου για το να συμφωνεί Αυτή που την τραβουτάει είναι ακόμα πιο άτλη, εγχαρημένη Εντάξει, απλά είναι τις μόδες τότε Εγχαρημένα με διαφέρεια από το πράγμα των Έχω πει εδώ πέρα στην καταπληκτική αυτή στο σελίδα της Αποστολικής Διακωνίας της Ελλάδος να σου πω εγώ κάποια πράγματα να με πει αν συμφωνάστο. Ναι, παίρνει. Ναι. Ε, ε, να μην ξεχάσει να πούμε και αυτό που λέγαμε για του πολιτικού. Να το πούμε οπωσδήποτε. Ναι. Άλλο γιατί άλλο γιατί είναι... έχω να σου πω πολλά πράγματα. Να πα πα πα, να σου Πολλά πράγματα. Λοιπόν, αύριο. Έργο των αγγέλων. Λέει, mm. Οι άγγελοι, εσεί τώρα δηλαδή, έχετε και μια ανακάλυψη. Mm, ναι. Όμαστε. Ναι. Ναι. <laughs> έργο των αγγέλων. Οι άγγελοι πραγματοποιούν τριπλό έργο. Είναι... Πώ λέμε πώς είναι πώς λοιπόν, το τρίπλεξ. Λοιπόν, <laughs> πρώτα απ' όλα τοξολογούν ακατάβαυστα το Θεό. Αυτή η δοξολογία δεν του έχει επιβληθεί ω εντολή, αλλά είναι τελείω αυθόρμητη που ξεπηγάζει από του ίδιου όταν αντικρίζουν το κάλο του θεϊκού προσώπου και τα μεγαλία τη δημιουργία του. Την νύχτα των Χριστουγέννων, παραδείγματο χάρη εμφανίστηκε πλήθο στρατιάς ουρανίου που ενούσε το Θεό για το γεγονό τη θεία Είναι αλήθεια, δηλαδή η συνέχεια, να πούμε α ε, θα σας πω Δηλαδή σας είπα πριν πως εξελίζεται Εκεί πέρα, όπως και εδώ πέρα Υπάρχουν οι νόμοι Υπάρχουν τα... Εντάξει, υπάρχουν οι νόμοι, υπάρχουν υπάρχουν οι νόμοι. Υπάρχουν. Εδώ πέρα έχουμε, σας είπα Έχουμε βασιλευμένη δημοκρατία Δηλαδή έχουμε οικιοθελή η, η Kiyofele... <fedor> Χούντα Έχετε δει Έχετε, έχετε δει ένα κράτο Στο... Πού είναι, στην Κορέα, στη Βόρειο που ειναι στην κορεα στη Βόρεια. Όχι στη Βόρεια Κορέα. Που είναι ένα κύριο εκεί χοντρούλη. Ναι, που είναι ένα χοντρούλη κύριο. Ο οποίο λέει κλαύτε. Και κλαίνε. Οικιοθελώ. Άρα, περίμενε τώρα να πούμε στο δεύτερο. Το δεύτερο έργο είναι η διαφωνία στην θεία οικονομία. Ναι, στην θεία οικονομία. Ε τι, κοιτάξτε, εμεί έχουμε. Κοιτάξτε, να σα πω. Η καλά η οικονομία μα είναι επίστευτη. Δεν είμαστε σαν και αυτού εκεί πέρα του ανάρχη που σηκωθήκανε και φύγανε. Και πέσανε και την ώρα που πέφτανε, ασχημίναν κιόλα. Εμείς Είναι... καθίσαμε το. Έχουμε στυλ. <φ único> να είμαστε όμω στην μόδα. Καλαβαίνω. Στυλλάκια. Ναι, ναι, τι. Από τώρα, από τη λέει από πω μια λέξη. Αποστολική διακονία. Λέει <συμβ> ότι νιώθουν τόση αγάπη και πνευμοσύνη προ τον πλάστι του, οι άγγελοι, δηλαδή, και σφοδρή επιθυμία για τη δική του πρόοδο, ώστε να διακονούν τα μυστήρια τη αστυνομία. Τα αγγελικά τάγματα μεταδίδουν ιεραρχικά το φωτισμό και τη γνώση το ένα στο άλλο. Τι αποκαλύψει του Θεού τι διδάσκουν οι ανώτερε τάξει και ε, ναι, τι κατώτερε και τη Είναι και ταξικό του σύστημα, να πούμε έτσι. Ε, τι, έτσι, έτσι, ε, ναι, για πε. Παί... Λοιπόν, <laughs> τι αποκαλύψει του Θεού τι διδάσκουν οι ανώτερε τάξει και τι και όταν επιτρέψει ο Θεό να αποκαλυφθεί κάποιο μυστήριο σε νου ανθρώπου, αυτό θα γίνει εραρχικά. Η αλήθεια είναι ότι μπερδεύτηκα λιγάκι, αλλά σου κατάλαβα. Ναι, ε, είναι ε, να ναι, πω, πω, εσύ, εσύ είσαι ελεύθερο. Είσαι ελεύθερο. Αξιόριστη. Πώ το λέει, Δηλαδή, θα κάνει είμαι παντρεμένο, Όχι. Ε, για παράδειγμα, άνθρωπος, άνθρωπο, έτσι. Α υποθέσουμε ότι έχει κάποιον άλλον άνθρωπο να του λέει τι θα κάνει. Έχει δύο επιλογέ. Ή θα κάνει αυτό που σου λέει ο άλλο, οπότε είσαι ελεύθερο να το κάνει. Ή δεν θα κάνει αυτό που σου λέει ο άλλο, ο ανώτερό σου, οπότε θα έχει τι ανάλογε επιπτώσει. Αυτό δεν είναι η ελευθερία. Πώς, τι λέμε, δηλαδή ε, πώς... και ναι, για παράδειγμα, τι λέει εδώ πέρα, λέει ε, είστε ελεύθεροι άμα θέλετε να ακολουθήσετε το Λόγο του Θεού Αλλά άμα δεν το ακολουθήσετε θα κύγεστε για πάτα στην κόλαση Είσαι ελεύθερος επειδή μου, Ναι, μια ελευθερία τη νιώθει. γιατί λέει, εντάξει, οπο... ο... αυτό να σου πω και κάτι άλλο Όταν είχε το ληστεί στο δρόμο και σου βάζει το όπλο στον κρόταφο και σου λέει τα λεφτά σου για τη ζωή σου σου δίνει μια ελευθερία. Σου λέει ή θα του δώσω τα λεφτά μου ή θα του δώσω τη ζωή μου. Άρα είμαι ελεύθερο να επιλέξω. Με τη διαφορά να πούμε ότι ναι. στην άλλη περίπτωση λέει ή τη ζωή σου ή τη ζωή σου. Πάλι μπορεί ναι. να διαλέξει. Ναι, αυτό. Έχεις. Αυτό το άμα σου δίνει μια ναι. επιλογή, είναι το πράγμα. Ελευθερία. Για <laughs> ε, ωραίο πράγμα, ελευθερία. Αν <laughs> τώρα, γιατί υπάρχει και τρίτο έργο που κάνετε εσεί να πούμε. <laughs> το <laughs> το τρίτο έργο των αγγελικών δυνάμεων αφορά τη σωτηρία των ανθρώπων. Με αυτό επιφορτίστηκαν μετά τη δημιουργία του ανθρώπου και το επιτελούν με ιδιαίτερη προθυμία και χαρά. Αφού κάθε φορά που μετανοεί ένα άνθρωπο για τι αμαρτίε του, πανηγυρίζουν και αυτοί ναι, ναι, ναι, το... τον ναι. Στον ουρανό δεν πάτε δηλαδή σε ένα μπαράκι να τα πείτε. Ναι, ναι, κάπου. ναι. Ε, τι, εντάξει. Στον ουρανό. Στο ουρανό έχει τα ταμπέρνηση και στον ουρανό. Έχουμε πέρα. τα δικά μα κοινικά. Μπαράκια, τέτοια. Ε, εκεί πάνω σαν σύννεφα, καθόμαστε και γιορτάζουμε, γλεντάμε, κάνουμε ράνουμε. Φυσικά μετά, ε, μετά από την επιφάνεια. Κοιτάξτε, αυτά, αυτά τα έχουν, έχει... είναι πολύ βαβούρικα. Τώρα εκεί πάνω δεν... Τα παίρνουν οι άλλοι να πιούσουν. Ναι, που... τα παίρνουν οι άλλοι, χτυπιούνται είναι... εκεί κάτω, κάνουν κάτι περίεργα. Ε, αφήστε τις αυτούς, μην μιλάτε. Μα, ή έξω από εδώ. Από από δώ. Δώ. Μα, δεν είναι. είναι εδώ μέσα έξω εδώ. <laughs> <δώ. laughs> ε, τι ήθελα να... Κάτι σας έλεγα τώρα για τα μπαράκια και τα λοιπά. Ε, ναι, θεϊκά πράγματα, θεϊκά και τα... Έχετε και εκεί. <σίλω> <σίλω> όχι, έχουμε τα δικά μα αυτά που έχουμε. Γιατί ξέρει, είναι άλλη φάση τώρα. Σε τι, <σίλω> τα σερβιρίν και τα. <σίλω> αυτά είναι τα κατώτερα. Οι κατώτερε τάξει. Δηλαδή, κοιτά, να σου πω τι γίνεται. Επειδή δεν έχουμε και καμιά εξουσιαστική τέτοια εμεί μέσα μα. Δηλαδή, να θέλουμε να γίνουμε ανώτεροι για να έχουμε από κάτω. Μερικοί, όχι όλοι. Υπάρχουν άλλοι που το τρέχουν το ζήτημα. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι που το τρέχουν το ζήτημα. Τι γίνεται. Είναι μέχρι να περάσεις, να περάσεις στο... τη φάση του σερβιρίμ, <συντήριε> Δηλαδή να γίνεις <συντήριε> το αφεντικήμ. <συντήρι> Εκεί πέρα μόλι γίνει το αφεντικήμ, εντάξει, <συντήρι> θα δεν θέλεις να γίνεις και μπομπολίμ, Υπάρχει και αυτή η φάση. Να, δηλαδή, ναι. να, κατα, να καταλάβω ναι. τώρα γιατί μη φαίνεσαι πολύ υποταγμένος, δηλαδή, ναι. δηλαδή μη σκέφτηκες ποτέ, ναι. ε, ξέρω εγώ... Ε, πες μου. Να μην υπάρχουν τάξεις, να είσαι στο λύση να πούμε, να μην υπάρχει μεγάλο αφεντικό, το έχει σκεφτεί ποτέ. Ε, θα γίνει αφού υπάρχει μεγάλο αφεντικό. Υπάρχει λίπεν λοιπόν, μου Αν αλλά... δεν είδες τι πάθανε οι άλλοι αγρίκοι. Λοιπόν, του έστειλε. Παιδί. Εντάξει λίπεν μου, τους έστειλε αυτούς να πούμε, αλλά με το φόβο θα ζεις πάντα να πούμε. Εντάξει, κοιτάξτε, μερικέ φορέ συζητάμε να κάνουμε καμία επανάσταση. Γιατί λέμε τώρα, τι εδώ πέρα, τι γίνεται, ε, ε, γίνεται καμιά προτάσει, φεύγουν κάτι από το γκόλα κάτι, κάτι άγγελοι έρχονται σε εμά, λένε ρε παιδιά, λέει, δεν να τα βρούμε, λέει, τι, καθώς, τι, τι, τι καθόμαστε και βασανίζουμε αυτού, λέει, εκεί πέρα τα ανθρωπάκια να τα εκεί, λέει, σε, σε μέρη, λέει, όπου να είναι, γεννιούνται όπου γεννιούνται. Καταρχά, λέει, έχουν το εξή πρόβλημα. Στην Κίνα, λέει, δεν χωράνε, λέει, μαζί με του ανθρώπου. Είναι κάτι δισεκατομμύρια που είναι οι άνθρωποι, κάτι δισεκατομμύρια που είναι οι άγγελοι, ε, Πήξαμε. Δεν χωράνε <laughs> χωρά άλλοι Δεν χωράνε άλλοι, καταλάβατε Εντάξει, τέλο πάντων εκεί πέρα υπάρχει μία πίεση Ξέρεις τώρα Βασίλη, πρέπει να κάτι να κάνουμε εκεί Έχει να με ρωτήσεις τίποτε άλλο Όχι, δεν έχω να σε ρωτήσω τίποτε άλλο mm. Άμα θες, μπορεί να πας και πέρα να φτερουγήσεις δίπλα στον άλλον του Φυράκο να πεις να του πεις να έρθει από εδώ πέρα γιατί Ναι, θα του πω το μαλλιά Το Είπα τι γίνεται με � Λέει με κυνηγάει. Τη προάλλη είχε βγει έξω στο μπαλκόνι και πάρει ένα όπλο και λέει: Πού είσαι, Πού είσαι που μπορεί μπεκάτσα, μου φώναζε. Ε, Όχι μπεκάτσα, ο Άγγελο, και έριχνε. Γιατί λέει: Τον ενοχλεί, Βύχυλι, φτερνίζεται, Δεν κουστάει τα πούπουλα, τίποτα. Ναι, ναι. Τέλο πάντων. Τι γίνεται λοιπόν, Χατζή να Να δει ο τα και δεν ξέρω αν έχουμε κανένα τραγούδι εδώ να παίξουμε, θα ψάξουν λίγα άγγελου δε πέρα, ότι η συχία μου θα δεν έχω. Λοιπόν, θα βάλω θα... τι θα... θα... θα... έχω δε πέρα και ο άγγελο βοηθό. Συγκορεύω για σπιναού, μα δεν πουλετε η χαρά, άχσε καμιά αγορά, άχσε καμιά αγορά, δεν τη μούλανε τη χαρά, μα δεν η χαρά, άχσε καμιά αγορά, άχσε καμιά αγορά, δεν τη μούλανε τη χαρά. Μγοά Μ σε τι την δε καμία καμία είναι πως ω δε Έλα, μην το λέει μπεκάτσα, μπεκάτσα, μπεκάτσα. Ε, μπεκάτσα είναι. Μπεκάτσα είναι. Εσύ, mm. Ήθελα να το ρωτήσω κάτι έφυγε, μετά, δεν πειράζει mm. Ήθελα να mm. το ρωτήσω τι λένε οι πολιτικοί να πούμε, γιατί αυτοί ακούνε λέει το, τις σκέψεις Ε, ναι. Αλλά τι να, τι να λένε οι πολιτικοί ε, να πούμε. Τι θα λένε, μωρέ, ξέρεις. Να συμφωνώ τώρα. Ναι. Να τώρα άγγελος, να είσαι να χείριζε ο πάγκαλος και να πρέπει να κάθισε δίπλα του. Που μεγάλωσε. Άσχημα. Να του τηρήσει και να μην μπορεί να βγει. Και να του λε: Ανέσαι, έξω. Του λε: να του βοηθά. Ναι. Ωiii, τώρα. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι καταπληκτικά. Πολύ άσχημα. Λοιπόν, δεν μιλάω τώρα. Δεν έχουμε πολύ εκπομπή ακόμη. Δεν έχουμε και πάρα πολύ εκπομπή, αλλά. Ναι, γιατί δεν ξέρω. Ήθελα, α πούμε. Σκέφτομαι διάφορα τώρα, παιδιά, περνάω το μυαλό μου διάφορα. Τι? Δηλαδή, τι γίνεται εδώ στην κοινωνία, να πούμε. Έχει τι... καταλάβει τι συμβαίνει, Πώ το βλέπει τον κόσμο, <laughs> <laughs> Αφού το βλέπω, Το βάζει στα βαθιά. Ε? Τώρα θε να μιλήσουμε για το, με, για το βαθύ υπαρξιακό θέμα, Ε. Ποιο υπαρξιακό <laughs> θέμα. <laughs> τώρα, <laughs> όχι, μπορώ να το αναλύσω, γι' αυτό το, <laughs> έχω, <laughs> το αναλύσει, έχω φτάσει <laughs> σε τέτοια επίπεδα. Έχει για, για ανάλυξέ, ανάλυξέ. <laughs> Βαθύ. Ναι, <χει> πόσο, <χει> πολύ <πόλη> πατυλιά, πολύ <χει> πατυλιά, πετρέλαιο, βρίσκεις πετρέλαιο, χαμένε, ναι. θα μιλήσουμε για το υπαρξιακό ή θα πούμε τώρα τι σημαίνει γύρω, από πόσο, πόσο, εγώ, εγώ, ε, ναι, κοίτα, επειδή την έκανα αυτή συζήτηση επί σοβαρού ζητήματος προάλλειες, έχω βγει στο εξή παράδειγμα, στο εξή θέμα, τα πάντα πρέπει να τα πιάνεις από την αρχή, τι σημαίνει αυτό, λοιπόν, <χει> τι σημαίνει αυτό, έχεις και σκουράκι με την της μαμάς να πούμε. Όχι, να όχι. Τόσο, Μαχή, πόσο, όχι. Όχι, από την αρχή, αρχή. Καταρχάς, άμα δεν αντιληφθεί την ύπαρξή σου, τώρα αρχίζει το φιλοσοφικό, δεν αντιληφθεί, δε παιδάκι μου, ότι υπάρχει. Ελπίζω... Έχουμε, έχουμε τηλέφωνο. Εντάξει, δεν, είναι δεν είναι για. Ναι. άμα δεν αντιληφθεί ότι. ότι ρε παιδάκι μου υπάρχει, ε, δεν, ε, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είσαι, είσαι ένα άβλο πλά, πλάσμα, ένα, ένα γεγονό το οποίο απλά πατάει πάνω σε ότι μετά πρέπει να κάνει αυτό, πρέπει να κάνει το άλλο, του λένε οι άλλοι το ότι πρέπει να κάνει. Και όχι, δεν βασίζεται πάνω στη δικιά του. Τι να πει τώρα, ότι όλοι αυτοί οι γελοί, να πούμε, που του κάνουν ό,τι θέλουν, δεν έχουν αντιληφθεί την ύπαρξή του, να πούμε αυτό. Δεν έχουν αντιληφθεί την ύπαρξή του. Έχουν μάλλον δεχτεί ότι η ύπαρξή του. Αν έχουν σκεφτεί καν αυτό το πράγμα δηλαδή ότι βασίζεται σε σχέση με αυτό που σου λένε άλλοι. Δηλαδή τι, γεννιάσε, θα πας σχολείο, θα κάνεις αυτό που σου λέει η δασκάλα σου, μετά θα φύγεις από εκεί, θα κάνει αυτό που σου λέει το κράτος, γεννήθηκες εδώ, θα υποστείς αυτά, τένα τάλλο το παράλλο. Ξέρεις, καταλαβαίνεις τώρα τι πρόσφαρα σου πω αυτό, πιστεύω για μένα σοβαρό. είναι σοβαρό. Δεν θα πάντουν στην ύπαρξή του μέσω των άλλων. Μέσω των άλλων. Δηλαδή αυτό που είναι η άλλη τι είναι. Ή σου λέω ότι ούτε κα Απλά σκέφτεται ότι βρε, βρίσκομαι εδώ, κάνω αυτό που μου λένε αυτό γιατί άμα δεν κάνω αυτό που θα μου πούνε αυτοί θα συμβεί αυτό. Εντάξει, λοιπόν, θα, με, θα μου την πέσουμε. Ωραία. ωραία. ωραία. Για να συνεχίσω, να το... το αναλύσω λίγο. Ε, Πρόσκει να δει τι γίνεται τώρα, πάνω σε αυτό το θέμα. Το θέμα είναι σε πιανού δίχτυα θα, θα πέσεις. Άμα δεν έχει προσωπικότητα δηλαδή. Θα πέσεις στα δίχτυα της Εκκλησίας? Θα πέσεις στα δίχτυα κάποιου κόμματο, Θα πέσεις στα δίχτυα κάποιου άλλου κόμματο γιατί υπάρχουν πολλά πω το λένε, θα πέσεις στα δίκτυα των αερογωτικών, θα πέσεις στα δίκτυα από εδώ, παντού, κάθε μέρα, ένας πόλεμος. Η μόνη λύση, η μόνη λύση είναι να αναπτύξει τη λογική και να αντιληφθείς ότι είσαι ένας άνθρωπος, ας πούμε, ο οποίος θνητός, ένας άνθρωπος ο οποίο έχει τα δικά του τα καλά, ας πούμε, και τα κακά, κάπου κολλάει, τέλος θα έχει κάποια ψυχολογικά, κάποια καλά, και να ηρεμήσει σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση να δει αν αυτό που ζει θέλει να το κάνει καλύτερο. Όταν θα μπει στην κατάσταση να σκεφτεί ότι αυτό που ζει θέλει να το κάνει καλύτερο, τότε έρχεται, έρχεται ας πούμε, αυτό που λέμε η διαδικασία, η πολιτική η σκέψη. Έτσι, έρχεται η πολιτική σκέψη και λες, τι, τι θεωρώ ότι, θα ήθελα εγώ να κάνω, πόσα ήθελα να είναι η ζωή μου και πόσα ήθελα να είναι η ζωή των γύρων μου, έτσι. Και μπαίνει σε μια διαδικασία να το πράξει. Α, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μπει μέσα τώρα σε μια διαδικασία ε, νεκρική ύπαρξης, δηλαδή... Πες, συνουσ... πες, μου να κάνω, να κάνω. πες μου τι να κάνω να το κάνω. Πες μου πώς να σκεφτώ να σκεφτώ. Ναι, πες μου Αυτό ακριβώς. Ε, αυτοί οι άνθρωποι... Πφ, τέλος, η, περισσο, η πλειοψηφία είναι έτσι η πλειονότητα να πούμε των ανθρώπων είναι έτσι και αυτοί καθορίζουν και τη ζωή μας μη φαίνεται ναι. Δεν μας καταλαβαίνεις λέω ναι. αποφασίζουν και αυτοί για μας που τους λένε οι άλλοι πως θα αποφασίζουν να αυτό ναι έτσι. Ενδιαφέρον, ενδιαφέρον, ανάλυση. Ανάλυση. ενδιαφέρον ανάλυση ενδιαφέρον, ενδιαφέρον. Ανάλυση. <laughs> σε ανάλυση ενδιαφέρον σε λοιπόν πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπες ναι, ναι. <σι Hasan> Αυτό που είπες Όλα αυτά που είπες τώρα μου αρέσαν ε Δεν μιλες τώρα mm. ε Έχω έτσι Έχω φτιαχτεί τώρα να ακούσω ένα τραγουδάκι Αλλά να είναι ναι, ρε παιδί μου Πώς να σήκω Να είναι ε... Ένα σεξουαλικό κομματάκι ναι, mm. Να το βάλω Να του mm. Ναι ναι. τέξι ε Λοιπόν θα πάρουμε ένα κομματάκι έντονα σεξουαλικό να πούμε μπά και Ξυπνήσει αυτό ο συγκεκριμένο που λες να πούμε και βαντελή να πούμε, κλπ. Εντάξει, πάμε να τα ακούσουμε. Φε παπάκια με βενζίνα στην ασφαλίδα. Κόμενε σε καμάρι. Πολλοί άντρε σπορώ ει φαντάρι. Μια ζωή φυτία, και πόλεμα. Τχανόμαστε Χα... γά χανόμαστε χανόμαστε δήλα καιες συχίατερία εργοστάσ το βράδυ στις ταβέρνες ρετσίνα και αντάρτικα, καταναλώντικα κουρουνιά, μάσκαρε μασάνε πουδουνιά, αν δεν βις το κοπάδι, βις αντικούπουλα. <Γυσίλια> <Γυσίλια> Γιατί χανόμαστε. Hanu masten. Χανόμαστε. Τι στεναχωριέσεις, πυράγκο, μη στεναχωριέσεις, δεν έφτιαζα σε Δεν πολύ. Τι έγινε στα... στα γλυκά νερά, αίμα τι έγινε, eto... mm. με ένα πανό εκεί πέρα του. Ναι, κάποιος έρχεται και κατεβάζει ένα... το πανό τη συνέλευσης, το γλυκών νερό. Τι έγραφε το πανό τι έγραφε. Έγραφε ότι Ευρώπη ήρθε η ώρα να χωρίσουμε. Και από κάτω έγραφε. Δεν θυμάμαι. Εθνικό νόμισμα. <laughs> Α, ναι, εθνικό με, με, κοινωνικό, με κοινωνικό έλεγχο. έλεγχο. Ναι, Κάπως έτσι. Και πόσο έμεινε το πανό, αυτό εκεί πέρα. Μια μέρα. Μια νύχτα, μάλλον, γιατί την ημέρα ναι. ήταν από το βράδυ μέχρι την άλλη μέρα το μεσημέρι. Ναι, ναι. Κάπω έτσι. Αυτό ήταν. Αυτό που το κατέβασε ήταν ένα από αυτού που με έλεγε προηγουμένω, έτσι. Ε, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Ε, όχι, αυτό ήταν σε μια πιο επικίνδυνη φάση. Αυτό. Αυτό είναι ενεργά ε, αντί, αντί της νόησης. Τι είπες τώρα. Ναι. Ηλίθιος δηλαδή. Ναι, αλλά ενεργά ηλίθιος. Υπάρχουν, υπάρχουν οι άλλοι που είναι, για παράδειγμα, αν ανενεργοί, οι οποίοι δεν θα, βλέπουν, δεν θα βλέπουν για παράδειγμα, ποτέ το πανό. Έτσι. Δεν θα το βλέπαν ποτέ το πανό. Υπάρχουν άλλοι που θα το βλέπαν και δεν θα λέγανε. Ε, αυτό είναι από αυτού που το είδανε. Και ευριασ και όλα, δεν ξέρω γιατί την ευρείασε. Δηλαδή, εντάξει, δεν έλεγε τίποτα, τίποτα ακραίο. Να πει ότι. Σε έτσι από την ακραίο του να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πήρε τώρα. Γιατί είναι ακραία να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι για μένα. Για μένα δεν είναι ακραίο. Ακραίο είναι να είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Okay. Άρα, okay. Δηλαδή για εκείνον εκεί πέρα, ρε παιδί. Και επίση εκτό ε, αυτού. Γιατί αυτό μπορεί να έχει 5.0 ευρώ και συλέμα που είναι Ευρωπαϊκή Ένωση 85.0 ευρώ. Μπορεί να το σκέφτεσαι με αυτόν τον τρόπο. Ναι, μπορεί, μπορεί να έχω μείνει πέντε χρόνια άνεργο, αλλά, yeah. έχ, αλλά έχω 5.000 ευρώ στην τράπεζα. Έτσι. Εντάξει, όταν έμεινε άνεργο δεν είχε 5.000 ευρώ, είχε 15. Ένα χιλιάδικο έτρωγε να πούμε από εδώ. Τέλο το... πάντων, το θέμα, το θέμα είναι ότι ναι. αυτή τη στιγμή πώ το βλέπει τον κόσμο να πει. Ο κόσμο δηλαδή, πώ η φαίνεται, είναι ενεργό, έχει ενεργοποιηθεί. Ε, είναι στα κάγκελα, είναι αραχτή Όχι, όχι, λάδι. δεν είναι ούτε ε, Για μένα Φίλε μου Μπαρδούζα Τα πράγματα είναι Έχω αρχίσει εγώ να μπαίνω σε ένα Σε ένα ύφος Δεν δε, δε μπορώ να κάνω κάτι για τον κόσμο Ας πούμε την αλήθεια Πλέον, εγώ τα παρετούμε από αυτή τη μάχη <χαι> Παρετούμε με την έννοια Ότι δεν, δεν μου λέει εμένα, ε, ε, πολύ σκόπος, πολύ, πολύ ας πούμε ψυχολογική πίεση, πολύ, πολύ σκέψη χωρίς αποτέλεσμα Και όταν η σκέψη πολύ δεν έχει αποτέλεσμα, κάποιος είχε πει ότι λέει, δεν γίνεται λέει να κάνουμε λέει, τα ίδια πράγματα λέει, και να, να περιμένουμε λέει, διαφορετικά αποτελέσματα Αυτός λέει, που κάνει τα ίδια πράγματα λέει διαφορετικά αποτελέσματα λέει εντάξει δεν πάει και τόσο καλά έχει κάποια θεματάκια. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να κάνω τα ίδια πράγματα περιμένοντας διαφορετικά αποτελέσματα. Οπότε προσπαθώ, σίγουρα έχω σαν όραμα την αντίσταση, αλλά προσπαθώ να την, ε, πω, να δει, να την βάλω μέσα σε πλαίσια τα οποία μπορεί να μου αποδώσει εμένα αυτό. Να αποδώσει, να δω κάτι δημιουργικό μέσα από αυτό το πράγμα. Όχι δεν τόσο. Δεν έχεις δει, α πούμε τόσο καιρό βαγονίσαι, δεν έχει δει κάποια αλλαγή, κάτι στο, στον περίγυρο, στον κόσμο, να πούμε. Ε, κοίτα θα σου πω ε, ας, υποθέσουμε, ας υποθέσουμε Ότι εγώ θέλω να φτιάξω Ένα τραπέζι Θέλω να φτιάξω ένα τραπέζι Και καταφέρω και, να κατα... να και, και, και μετά από ναι. πάρα πολύ κόπο Και μετά από πάρα πολύ κόπο Καταφέρω να βρω τα πατάκια που μπαίνουν από κάτω Για να γλυστρέω το τραπέζι Πάνω στο πλακάκι να πούμε και να μην είναι, να, να το μεταφέρω μετά από πάρα πολύ κόπο. Εντάξει, για να φτιαχτεί ολόκληρο το τραπέζι. Χαιρετίσματα. Μάλλον μάλλον εξαγωγικά. Ότι όταν ας πούμε ξεκίνησε αυτή η ιστορία να πούμε, το 2009 2010 πολλοί κόσμος δεν είχε ιδέα. Τι σημαίνει, ας πούμε, τράπεζα, τι σημαίνει εθνική τράπεζα, τι σημαίνει εθνικό νόμισμα, τι σημαίνει σύνταγμα, πολλέ κόσμος δεν είχε ιδέα. Δηλαδή, ήταν ο καθένα αργτό να πούμε στη δική του ζωή, και τα λοιπά. Μετά από τόσο καιρό και τόση πληροφόρηση και τόσο αγώνα που έχουμε κάνει να πούμε και τέτοια, νομίζω ότι υπάρχει ένα κόσμο οποίος πλέον έχει μια ενημέρωση. Δηλαδή, το, να φτάσει, ξέρω εγώ, ο Σύριο να πούμε να πάρει τέτοιο ποσοστό, θα μην πει πώ το πήρε, αλλά τέλο πάντων είναι κάτι. Το ότι υπάρχουν τόσα κινήματα, α πούμε, στι πλατείε, ξέρω εγώ και τα λοιπά, το ότι δεν είναι ενωμένοι είναι ένα ζήτημα, το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει ένα κόσμο υποψιασμένο πλέον. Υπάρχουν δηλαδή οι αντίσταση αντίστασης σε όλη την Ελλάδα πλέον. Κοίτα, ε, να, πούμε, να πούμε κάτι. Έτσι, ο υποψιασμένος κόσμος και ο πυρήνα αντίστασης πρέπει να έχει άμεση σχέση με την εδε, ιδεολογία και όχι άμεση σχέση με τις καταθέσεις του στην τράπεζα. Άμα θέλεις αυτό να είναι πραγματική αντίσταση. Δηλαδή, ε, για να μας την δηλαδή με τον εαυτό μα. για να λέμε... Ε, Κοίτα, να δει αυτό αγωνίζεται και αυτό δεν αγωνίζεται. Α πούμε, για το τι... γιατί βρίσκεσαι εσύ εδώ. Υπάρχει, υπάρχει μεγάλη διαφορά κάποιων άνθρωπου που βρίσκεται σαν κάγκελα, όπως λύεσαι και εσύ πριν, επειδή ε... πραγματικά έχει σαν σκοπό στη ζωή του κάτι καλύτερο. Και έχει μεγάλη διαφορά από αυτόν που βρέθηκε εκεί επειδή του τελείωσαν τα λεφτά στην τράπεζα. Αυτός... Ε... Αυτό τι σημαίνει. Ότι αυτό ο οποίο βρίσκεται εκεί πέρα επειδή του τελείωσαν τα λεφτά στην τράπεζα. Προφανώς, άμα ξαναέρθουν τα λεφτά στην τράπεζα, δεν, δεν έχει άλλη, άλλη ηθική ας πούμε, άλλη αξία. Έχει ως αξία το χρήμα. Να μιλάμε επί της βάσης. Μπορεί να δεις χιλιάδες κόσμο έξω. Δηλαδή, θα σου πω το πιο απλό. Ας υποθέσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κλείνει, τις, κλείνει τα ATM. Ο κόσμος θα μείνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια, ότι ο κόσμος... Θα πάει κόντρα στο Ήρθε και θα πει Μα καταστρέψατε και η αριστερά μα κατέστρεψε ένα το ένα, άλλο, το παράλληλο και αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί? Γιατί θα συμβεί αυτό, θα συμβεί αυτό επειδή ο κόσμο είναι κοντόφθαλμο. Λέω κάτι λάθο, λέω κάτι παραλογικό. Κοίταξε να δεν ξέρω τι λες να πούμε, ναι. δεν είμαι κωκριτή να συγκρύνω, να πούμε. Α ακούω λες την άποψή σου. Να αυτή να είναι, είναι, είναι η άποψή μου. Πούμε πασμό, δηλαδή, αν έβλεπε. Καταρχά, ο λαό αν ήταν ιδεολογικό. Είχε, ήταν αξιακά κατευθυνόμενο και όχι οικονομικά κατευθυνόμενος. Αυτή τη στιγμή θα είχαμε κάτι πολύ καλύτερο. Γιατί θα τον κινούσε η αξία του και όχι η κατάθυνσή του ας πούμε σε μια τράπεζα. Αυτό είναι, είναι, υπάρχει μεγάλο, μεγάλη διαφορά. Δηλαδή εγώ θυμάμαι σε, στις, σε, το Φεβρουάριο το 12 που ξεφνιζόταν το δεύτερο μνημόνιο που ήταν η Αθήνα με κόσμο κάτω. Στις 5-10 παρέ που πήγα να, να μιλήσω από ανθρώπους που και καλά ήταν στον δρόμο, ήταν στην κυριολεξία. Έχεις βύσμα ε, για ξέρω, μια θέση εργασίας, ε, ο γιος μου εμένα πήγε στο κήπεδο. Άκυρα πράγματα. Ε, λέγανε, δηλαδή υπήρχε ένα αλλαλούμ, ε, αυτό είναι που σου λέω το, υπα, το, υπα, το, υπα, το υπαρξιακό θέμα το οποίο πρέπει να, αυτό που σου είπα στην αρχή, ότι γιατί βρισκόμαστε εδώ πέρα ρε παιδιά, γιατί θέλουμε, να πούμε όλοι Ναι, είναι αυτός ο στόχος μας Εφόσον είμαστε πολλοί και στόχος μας είναι αυτός Πάμε να τον κατακτήσουμε τελείως Με κάθε τίμημα Αυτό είναι το οποίο μπορεί να δώσει το κίντρο Και να ορίσει μια επανάσταση και μια καλύτερη ζωή Ας πούμε Αυτό πιστεύω δεν νομίζω, δεν νομίζω, Θεωρώ Δεν νομίζω ότι, ότι μπορεί Δηλαδή τώρα να λέμε Το θέμα είναι ότι Όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Όχι στη Μοσάντο με τα μεταλλαγμένα όχι στο οτιδήποτε θέλει ο λαό, πρέπει να το πει το όχι. Έμπρακτα. Δηλαδή, δεν πρέπει... Δεν πρέπει... Δεν... καταλαβαίνει ότι θέλω να σου πω. Δεν γίνεται να κατηγορούμε τι εταιρείε και να πίνουμε κόκκινη Συμφωνώ Συμφωνώ απολύτω μαζί σου, το ξέρει πολύ καλά. Ναι, ναι. είναι κατά των εταιρεών, α πούμε. Και τέτοια, ναι, αυτά τα εντάξει, αλλά δεν είναι προσωπικό του θέμα. Αυτό που λες να πούμε είναι πράγματι σημαντικό, δηλαδή ότι ο κόσμο α πούμε. Κατηγορεί, λέει, Α πούμε αυτοί είναι κακοί, είναι έτσι, να αλλιώ και αυτά και συναλλάσσονται μαζί του. Δηλαδή, ναι, ναι, αυτό ακριβώ. Ναι, αυτό είναι γεγονό να πούμε. Όπω ο άλλο εδώ πέρα που διαβάζαμε προηγουμένω με το Θαύμα, να πούμε την εικόνα εκεί, που βρήκε το παιδί του δουλειά, ρε παιδί μου, δηλαδή ζήτησε εννοησφέτη από τον Άγγελο να πούμε. Ναι, το πολύ κοντόφθαλμα πράγματα. Δηλαδή δεν έχει σκεφτεί, δεν σκέφτεται ο άλλο ότι τώρα εγώ πάω ας πούμε. Ακόμα και μέσα στη, στη, στη μαλακία του, για αυτήν τη λέξη που θα πω τώρα κακός, μέσα στη μαλακία του δεν βλέπει τι κάνει. Πά από έναν άγγελο, πά σε μια εικόνα δεν φίλε ότι τα πιστεύεις, και, και τι ζητα ζητάς, τα βέντε δουλειά στο παιδί σου. Ενώ, ενώ η ίδια η θρησκεία σου λέει ότι τόσοι άνθρωποι μαρτυρήσανε, ό, όχι, οι άλλοι ήταν χαζί που μαρτυρήσανε, εγώ έχω κοντά τον άγγελο. Ο ναι. αυτός αυτό ήταν ειδικό στα καταστήματα πώληση ηλεκτρικών ειδών. Δεν μπορεί. Δηλαδή, ναι. θα μπορούσε ναι. να πάει να προσευχηθεί και να πει να βρούνε δουλειά όλα τα παιδιά του κόσμου. Ε, δεν τον ανοίξει αυτό. Το. Κατάλαβε. Ναι. Αλλά σου λέει: Μην τον βάζω και κάνει και πολλή δουλειά του Αρχάγγελο. Ναι, να πούμε, ναι. Γιατί μπορεί και να κουραστεί και ναι. να μην το κάνει και τέτοια. Θα πω εγώ για το παιδί μου να πούμε. Αν μπει ο καθένα για το παιδί του στον αρχάγκελο. Ναι, δεν θα βουλέψει όλα. Υπάρχει δηλαδή τόσοι πολλοί. Πάλι καλά που δεν είναι παιδί και αυτό που δεν είναι στην τηλεόραση, να αρχίζουν να πηγαίνουν εκεί κατά σειρά οι πολίτε. Έχει να γίνει μια σαν την εκκλησία να πούμε. Ναι, ναι. Θα ανοίγει αυτό στα μπάτια του, θα κουράει τα χείλη του, γιατί όλο με κάτι τέτοια έχουμε να κάνουμε. Με κάτι οράματα περί κάτι που τα βλέπει ένα, αλλά οι άλλοι δεν τα βλέπουν. Όλο μία μάτσο. Βλακίε! Ένα μάτσο βλακίε από εδώ, ένα μάτσο βλακίε από εκεί, χωρί τίποτα ουσιώδες και λογικό. Και... Να πει ρε φίλε, τι θέλουμε να κάνουμε. Είμαι εγώ, εσύ, αυτός 3-4 άτομα. Τι θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε να ανέβουμε στο βουνό. Ε, άλλο τρόπο από το να περπατάμε προ την κορυφή δεν υπάρχει να ανέβουμε στο βουνό. Ξέρω, να ανέβουμε ελικόπτερο δεν έχουμε. Τελεφερήκ δεν παίζει, οπότε αργά και θα πρέπει να περπατήσουμε. <laughs> ναι, ναι. Είναι, είναι μια, μια λογική, ας πούμε, δεν έχουμε μια λογική προσέγγιση των πράγματων. Λοιπόν, θα βρω άλλο ένα τραβουδάκι εδώ πέρα να παίξουμε και μετά θα επιστρέψουμε μονάχα για να χαιρετήσουμε τον κόσμο και νομίζω ότι θα παίξω πάλι αυτό το κατά Ιωάννη, γιατί, ρε φίλε <laughs> με φαίνεται πάρα πολύ επίκαιρο αυτό το <laughs> ναι. μιλιό κανάπου Οπότε λέω να το χώσω εδώ πέρα. Ε, λέει πολύ σημαντικά πράγματα. Πάμε να το ξαναακούσουμε. Πάμε...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 τους διαβάζουμε στις εφημερίδες, από το ραδιόφωνο συνεχώς και όλο με αυτούς ασχολούμαστε. Και όλο πάνε πίσω οι δουλειές, όλο και τελειώνουνε τα φράγκα και εμείς ακόμα το γλεντάμε. Κι έτσι μεγαλώνει ο πληθωρισμός, έτσι μεγαλώνει και το φέσιμος. Πώς να πάει μπροστά αυτός ο τόπος άμα δεν δουλεύει κανείς αν τις καπουλάρουνε όλοι και κάνουνε το κορόιδο θα σταματήσει η μηχανή και τότε το που καήκαμε Θα την ο αρχηγός θα την κομπανήσουνε και οι άλλοι Πάλι εμείς θα την πληρώσουμε την ύφη Γι' αυτό σας λέω δουλέψτε λιγάκι ρε ματράχαλη Και εσείς κυρίες μου κουνηθήκαν να μη μας πάρει ο διάολο. Είμαστε πάλι εδώ στον αέρα του πλατεία Radio βλέπω και το Θοδωρήγη κατά Καλό Καλώς στο παλικάρινα Τι κάνεις παλικάρινα καλά είσαι Πώς είναι έξω καιρός Καλώς είναι Καλώς είναι ο κυρός Χειμώνιας Δεν σκόδαψε δίκου τα γένους ερχόμενου εδώ Κάτι φερά πάτησες Ναι είναι ο ξεμαλιασμός Αυτός διαρκιασμένος Μπε κάτσα Εντάξει τα βρήκατε όλα Καταπληκτικά Λοιπόν Κοίταξε νομίζω ότι. Τι να πούμε για του Άγγελου να πούμε. Το λείξαμε το θέμα των Αγγέλων. Το λήξαμε το θέμα των Αγγέλων. Πρέπει να πούμε ότι οι Άγγελοι υπήρχαν πάντοτε. Mm. Σε όλε τι εποχέ, σε όλε τι θρησκείε κτλ. Υπάρχουν Άγγελοι. Αυτά τα καλά πνεύματα να πούμε. Άγγελε μου να πούμε. Και τα ξέρει. Καμάκια κι αυτά. Άγγελε μου. Λοιπόν, ε, υπάρχει και ο Άγγελο. Δεν ξέρω τον Άγγελο τον ήξερε. Ήταν ένα ομοφιλόπιλο ο οποίο είχε γύρισει και μια ταινία να πούμε κτλ. Mm. ήταν τραβιστή, να πούμε και αυτά, μια ωραία ταινία, ήταν ωραία έννοια αυτή. Τι mm. σε εποχέ δύσκολε. Εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι τώρα ότι ε, να, μπορούσε, να μπορούσε το κίνημα να πούμε, γενικώ υπάρχει. Α, το ερώτημα μάλλον είναι υπάρχει κίνημα αντίσταση. Αυτή τη στιγμή πώ δουλεύει mm. εσύ. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ένα κίνημα αντίσταση το οποίο είναι πολύ μικρό. Είναι πολύ μικρό το κινηματίστημα. Γιατί το κινημα να πουμε γενικω υπαρχει α το ερωτημα μαλλον ειναι υπαρχει κινημα αντισταση αυτη τη στιγμη πω δουλευει εσυ εγω πιστευω οτι υπαρχει ενα κινημα αντισταση το οποιο ειναι πολυ μικρο ειναι πολυ μικρο το κίνημα αντίστασης. γιατι το κινημα αντισταση για μένα δεν έχει σχέση με το κίνημα αντίστασης, πόση μάζα ανθρώπων υπάρχει, αλλά τι ποιότητα έχει αυτή, αυτό που υπάρχει. Δηλαδή αντικειμενικά, να, αντικειμενικά να, να, να πούμε κάτι, επί του πρακτέως αυτή η οποία είναι ο πυρήνας της αντίστασης, ήταν πάντα πυρήνας τη αντίσταση και πριν κρίσης. Αυτή, είναι, αυτή για μένα είναι η αλήθεια. Δηλαδή πάντα αυτοί οι, αυτοί οι άνθρωποι ασχολητώσαν αυτό πράγμα, με το ότι... Θέλουμε μια καλύτερη πολιτική δικασία. Ε, το μέγεθο τώρα έχει αυξηθεί, επειδή υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν ανάγκη, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτοί οι άνθρωποι έχουν την ποιότητα σε αυτό να το αλλάξουν. Ξέρετε, αν είναι συνειδητοποιημένοι, α πούμε, ή ε, Ναι, δικατά. γιατί αυτό πρέπει να περάσει από μια διαδικασία πληροφόρηση σε πρώτη φάση, να μάθει ο άνθρωπο ότι, κοίτα να δεις, αυτό ήταν πάντα, αλλά τι γίνεται, ε, ε, εκεί πέρα παίζει και η, ψυχολο, η ψυχολογία ρόλο. Ε. Ένα άνθρωπο έχει την τάση να επαναπάβεται σε αυτό το οποίο είχε ζήσει. Και άμα αυτό που είχε ζήσει ήταν καλύτερο από αυτό το οποίο ζει τώρα, σημαίνει ότι εκείνη η χρονική στιγμή ήταν καλή. Οπότε, ε, οπότε προσπαθεί να πάει σε εκείνη τη χρονική στιγμή. Ο λαός αυτή τη στιγμή δεν σκέφτεται να φτιάξει μια κοινωνία η οποία να, να είναι ας πούμε, χωρίς αστέγους, χωρίς φτωχού, χωρίς τίποτα. Σκέφτεται μια κοινωνία όπως ήταν αυτός το 2004, το 2003, α πούμε, που για μένα δεν είναι και καλή εποχή. Ειδικά. Το 1821. Το 1821. Ναι. Δεν δε που το σκέφτονται αυτό. Σιγά, άμα σκεφτόταν την επανάσταση του 1921, θα κάνει επανάσταση. Αυτά δεν τα σκέφτονται, γιατί του βάζει σε. Αυτό που λένε και εταιρείε, massive action. Σε ενεργή κίνηση, α πούμε, να. Να πρέπει να κάνουν κάτι. Αυτά δεν τα σκέφτονται, τα. Τα, τα ξεχνάνε. Στο μεταξύ, επίση, δεν σκέφτονται ότι αυτό το οποίο ζουν αυτοί τώρα, άλλοι ενδεχομένω θα το πάντα. Οι άλλοι να μην ζήσανε αυτού που ζουν αυτοί τώρα, να είναι σε πολύ καλύτερη περίπτωση σε αυτούς που ζήσαν άλλοι πριν. Δηλαδή... Γιατί σε έχασα τώρα λιγάκι, εντάξει, κατάλαβα να πεις να πεις. έχασα λιγάκι, μας και οι ναι. ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το πάνω, θέμα το π... είναι, ρε, μου, ότι τα λες τα πράγματα έτσι, είναι πολύ απεσιόδοξο σε πίσω. Δεν θέμα απεσιόδο... είναι θέμα απεσιόδοξο, όχι, ε, καταρχάς να πούμε κα... ελπίζεις, να πούμε κάτι... Ε, δεν ελπίζω. Ε, σίγουρα ελπίζω, η, η ελπίδα είναι η κινητήρια δύναμη, έτσι, δύναμή μου α πούμε, έτσι, ελπίζω. Το θέμα είναι ότι αυτό που ελπίζω θέλω να μπαίνει και σε διευθυντική λειτουργία, δεν θέλω αυτό που ελπίζω να είναι στάσιμο. Ενεργείς δηλαδή, κάνεις κάτι συνεργώς. Ναι, εννοείται κάνεις... ότι κάθε μέρα, κάθε μέρα ας πούμε που πέρα από το πλατεία radio, ας πούμε Προσπαθώ ένα όραμα το οποίο έχω προσωπικό και σε καταπέντε σημείε που μπορώ να συνεργαστώ και οτιδήποτε ας πούμε εδώ, να το φέρω τη πέραση. Αλλά με το, με αυτό που πιστεύω εγώ ότι μπορεί να. Εντάξει, διαφωνώ και λίγο σε αυτό, σε αυτό, το, σε αυτό το οποίο λέω αυτή τη στιγμή, ότι πρέπει αυτό ο καθένα να έχει το δικό του μέτρο αντίσταση ή δηλαδή να κάνει τη δικιά του αντίσταση, πούμε, πρέπει να υπάρχει και μια επίπεδο αντίσταση ενωμένη. Δεν μπορεί ο καθένα να τραβήξει το δρόμο του α πούμε και να πούμε ότι εγώ. Αντιστέκομαι έτσι, έτσι. Πρέπει είναι λίγο. Ο, ο, ο, ο κάθε άνθρωπο είναι μοναδικό να πούμε και τα λοιπά. Εντάξει. Mm. Σύμφωνοι. Mm. Αλλά mm. το θέμα είναι ότι μπορούμε να έχουμε ε, ένα κοινό όραμα, ας πούμε. Ένα έτσι, κοινό όραμα, ναι. Να έχουμε ένα στόχο και να πούμε: Πάμε, παιδιά, να κατακτήσουμε το στόχο. Mm. Συμφωνούμε. <συμφωνούμε> Μπράβο. Ε, το θέμα <συμφωνούμε> είναι να κάνουμε mm. βήματα προ το στόχο. Το θέμα είναι το εξή. Mm. Ότι για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε, θα πρέπει να φτιάξουμε κάποιους κανόνες τους οποίους θα ακολουθούμε. Mm. Συμφωνάμε. Συμφωνάμε. Ωραία. Άρα λοιπόν, εγώ λέω, ότι αν καταφέρουμε να συνεννοηθούμε και να καθίσουμε να γράψουμε ένα σύνταγμα, λέω εγώ τώρα, δηλαδή έναν <coughs> καταστατικό χάρτη κανόνων, ας πούμε, όπου όλοι θα συμφωνήσουμε σε αυτό, πάνω-κάτω να πούμε, τότε θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Ναι. Έτσι. Άρα λοιπόν, Μπορούμε να έχουμε σαν στόχο αρχικά να ενημερώσουμε τον κόσμο και να του πούμε τι συμβαίνει και να του πούμε και γιατί συμβαίνει αυτό. Διότι εάν είχαμε αυτό το σύνταγμα που έχουμε τώρα, δεν το έχουμε γράψει εμεί. Να το πούμε αυτό το πράγμα, έτσι. Εντάξει, σίγουρα. Παρ' όλα αυτά έχει κάποια κομμάτια μέσα τα οποία μπορούμε να τα υποστηρίξουμε, ρε παιδί μου. Που λέει στην αρχή του συντάγματο ότι ό, το σύνταγμα κτλ. και όλοι οι νόμοι κτλ. και το κράτο και τα πάντα και οι θεσμοί. Όλα, να πούμε, δουλεύουν υπέρ του λαού για το λαό και το λαό και όλα, ε. έτσι. <χει> λοιπόν, ναι. ακόμη και αυτό θα μπορούσαμε να το διεκδικήσουμε να πούμε. Mm. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό το συνταγμα δεν το έχουμε γράψει εμείς και δεν το υπερασπιζόμαστε. Μιλάω γενικά τώρα και δεν μιλάω προσωπικά. Mm. Έτσι. Εάν, όμως, αυτό το είχαμε φτιάξει με τα χεράκια μα να πούμε, και το μυαλούδάκι μα, το σύνταγμα εννοώ, θα το υπερασπιζόμασταν κιόλα. Ναι. Συμφωνάμε. Συμφωνάμε. Δρά... Συμφωνά, αλλά θέλουμε να εκπαιδεύω και μια δρόμη πάνω σε αυτό το θέμα. Για πέσα λίγο, πιο δυνατά, γιατί σε μακριά Ναι, ναι, μάλλον. Πωσδήποτε. Ε, κοίταξε, το θέμα το, θέμα το εξής πούμε για το Σύνταγμα, γιατί μας κοφένεται το, το, το Σύνταγμα, είναι γιατί το, το, το τελευταίο καιρό καθίσαμε και με το τι λέει το Σύνταγμα. Έτσι. Και αυτό γιατί γινότανε. Γιατί όλοι λίγο πολύ είχαμε πίσω στο τρυπάκι Ότι θα εμπιστευτούμε σε κάποιον ειδικό Να δημιουργήσει το σύνταγμα Και σε κάθε της ζωής μας Εμπιστευόμαστε στον ειδικό Για να δημιουργήσει κάτι Αυτό από τη μία είναι καλό Αυτό είναι, ας πούμε, είναι σαν το μαχαίρι Δηλαδή είναι, έχει την καλή και την καρκή του πλευρά Αμα, Όπως με το μαχαίρι κόβει ψωμί Και μπορεί να σφάξει κάποιον Έτσι α πούμε και με τον, ο τον Άμα έχει καλέ προθέσει, θα σου φτιάξει κάτι το οποίο σε ωφελεί. Άμα έχει κακέ προθέσει, θα σου φτιάξει κάτι που δεν σε ωφελεί εσένα. Λοιπόν, οπότε. ήρθατε να κοιτάξουμε ω προ το θέμα τη εκπροσώπηση. Κατά πόσο το θέλουμε και κατά πόσο θέλουμε να μοιραζόμαστε κι εμεί για το για συντάγμα την, ε, την ασχολία μα με αυτό το πράγμα. Και κατά πόσο θέλουμε να αναθέσουμε σε κάποιον άλλο να το κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι πρέπει να επιλέξουμε περισσότερο. Κατα, αν καταλαβαίνεις εσύ, δηλαδή. εσύ, εσύ τι θέλει τώρα, να, να δώσουμε τα, τα ενία σε κάποιον άλλον να μα γράψει το Σύνταγμα, να μα πει τι είναι καλό για μα κτλ. Κοίταξε. Το, ή το... να το φτιάξουμε μονάχα μα και να αποφασίσουμε εμεί ποιο είναι το μέλλον. Λοιπόν, καλό για θα σου πω. Στην κατάσταση που έχουμε φτάσει, α πούμε, το κοινό που έχει αίσθημα σε πολλού είναι να το φτιάξουμε εμεί το Σύνταγμα. Δηλαδή, έτσι, δηλαδή να προτείνουμε εμεί αυτά που θέλουμε μέσα στο Σύνταγμα. Αλλά αυτό. Μελλοντικό αυτό που, α πούμε έτσι, με το μικρό μου το μυαλό, α πούμε, βλέπω εγώ είναι ότι πάλι σε λίγο καιρό θα πάμε σε κάποιον να το αναθέσει. Γιατί έχουμε ο κάθε άνθρωπο, αςούμε πούμε, τι καθημερινές ας, ας το του. Άστι το τι κάνει, ναι. Άστι δηλαδή, τι μπορεί να γίνει, να ναι, δηλαδή. ναι. Λέμε για την επιθυμία σου τώρα. την επιθυμία δικιά σου. Η επιθυμία να. είναι να έχουμε ένα σχήμα το οποίο να μα ωφελεί. Αυτή είναι η επιθυμία. Ναι, να το γράψουν άλλοι για μας ή εμεί θα το γράψουμε. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Στην κατάσταση, όλοι θέλουμε να το γράψουμε εμεί. Αυτή είναι η επιθυμία. Δηλαδή, να αναλάβουμε να, να την, την, την δημιουργία του εμεί. Εφόσον βλέπουμε ότι οι άλλοι μα τη φέρνουν από δεξιά και λιθά, από αριστερά. Αυτή είναι, α πούμε, η κοινή επιθυμία. Mm -hmm. Να το πάρουμε στα χέρια μα. Λοιπόν. Οπότε α κινηθούμε προ εκεί. Το θέμα, εγώ. Γιατί θέλω να σου τονίσω αυτό. Γιατί εγώ πάντοτε κοιτάζουμε τι ρίζε του κάθε προβλήματο και που προέρχονται. Εκεί θέλω να σου τονίσω. Έτσι. Λοιπόν, οπότε α, α, εφόσον είναι επιθυμία όλων να γράψουμε το σύνδρομα, το γράψουμε, ναι. Γιατί να μην το γράψουμε? Νομίζω ότι είναι επιθυμία όλων να κάνουν κάτι τέτοιο, δηλαδή ότι ο κόσμος είναι έτοιμο να αναλάβει την ευθύνη της ύπαρξής του. <laughs> δεν το ξέρω αυτό πράγμα. Mm. Δεν το ξέρω αν είναι έτοιμο. έτσι. Δεν το ξέρω αν είναι έτοιμος και δεν ξέρω πότε και γιατί πράγμα είναι έτοιμο. Αυτό δεν μπορώ να το, το κρινω εγώ. Αλλά, από τη μία... Δεν είμαι έτοιμο για κάτι. απ' την άλλη κράζω μια κατάσταση η οποία δεν μου αρέσει. Ποια είναι από τη μου απέναντι σε αυτήν την κατάσταση. Θέλω να λάβω εγώ κάποιο ρόλο. Δεν θέλω να αναλάβω. Τι γίνεται. Ρε παιδιά, σα πω ένα περιστατικό τώρα για να καταλάβετε γιατί τι σημαίνει άνθρωπος τώρα και ειδικά Έλληνας με τώρα. Όχι δεν έχω τίποτα με το λαό το λίγο. Σίγουρα δεν έχω θέμα. Δεν κάνω ευθίαση σε αυτό το θέμα. Είναι μια κοπέλα, τέλο πάντων, που είχε κάνει ad στο facebook σε κάποια φάση πριν κάποια χρόνια Η οποία ανεβάζει εθνικιστικά πράγματα η Ελλάδα μου, σ' αγαπώ και θα παλέψω μαζί σου κτλ. τα λοιπά και το ένα και το άλλο Και βλέπω μια, μέρα, ε, βλέπω μια μέρα ανακοίνωση Λέει, είμαι πολύ ενθουσιασμένη που θα πάω στη Νέα Υόρκη, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, για δουλειά ξέρω... Αυτή είχε δουλειά εδώ, δεν, ήταν, δεν είχε, είχε πατέρα ξέρω εγώ, κλπ <είς> ε, λέει, θα πάω για μια καλύτερη ζωή, ξέρω εγώ, το ένα το Και είναι τώρα στην, ναι, τραβάει φωτογραφίε από Νέα Υόρκη, α πούμε και τέτοια. Και εξακολουθεί η Ελλάδα μου, ξέρω εγώ, το ένα κτλ. Εγώ δεν, δεν τη όσο την αγάπη σου για την πατρίδα, έτσι. Αλλά όταν αγαπά την πατρίδα, δεν την αγαπά. Έτσι, αγαπάω. Ε, αυτό, μάλιστα, είχαμε μια, μια συζήτηση όταν λέει Αγαπά αγαπάμε την Ελλάδα. Δεν εννοούμαι Αγαπάω το χώμα, την πέτρα. Την αγαπάω την πέτρα να πέτρα την αγαπήσω. Αγαπάω του ανθρώπου που είναι εδώ πέρα, με τι αξίε του, με τα ιδανικά του. Που προχωράνε κατά αυτή την ιδέα. Όλο αυτό το, σίγουρα με το χώρο έχει μια συναισθηματική, Ας πούμε, γιατί εδώ πέρα μεγάλωσε, εδώ πέρα εξελίχθηκαν τα πράγματα. Αλλά γίνουμε και, και λίγο πιο συγκεκριμένη Έτσι. Δεν γίνεται να λες θα αγωνιστώ στην Ελλάδα για τους Έλληνες και να βρίσκεσαι στην Αμερική. Ε, πώ θα για του Έλληνε Βρισκόμενος στην Αμερική, α πούμε. Να, Άραξε, ο, καλά, μπορεί να. Αλληλή, άμα, θες, άμα θες να αγωνιστείς αγωνίζεσαι. Είναι, να αγωνιστείς, αγωνιστεί. Αλλά αυτοί οι συγκεκριμένοι δεν αγωνίζονται. Αυτή είναι η αλήθεια. Αγωνίζεται, δεν κάνει αναρτή στο Facebook. Α, ναι, αυτό. Ναι, άλλο. Α, ναι, όντω, έχει δίκιο αυτό. Όπω ήρθαν, ε, ήρθαν κάτι, κάτι Έλληνε από την Αυστραλία το καλοκαίρι και μου, λέει, μου χτυπάει την πλάτη και μου λέει: Περνάτε δύσκολα. Περνάτε εσεί. Εμεί δεν είμαστε Έλληνε, εσεί περνάτε δύσκολα. Εντάξει, λέει θα περάσει. Ε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, παιδιά. Παιδιά, η ώρα έχει πάει 8 και 11. Ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε. Ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε. Λέω να ψάξω να βρω πάλι ένα τραγουδάκι εδώ πέρα, περίεργο κτλ. Ε, μεταξύ πείτε εσείς να πούμε, πείτε και θα... Τι α πούμε, α πούμε... Κάνε εκδοτό. Κάνε εκδοτό. Ξέρετε, Λοιπόν, παιδιά, θα σα πω ένα ανέβδοτο το οποίο το άψαχνε να, ήταν ωραίο. Λοιπόν, είναι ένα Κύπριο και πηγαίνει να πούμε σε ένα, εδώ στην Αθήνα, σε ένα φαρμακείο. Μπαίνει μέσα. Λέει, παρακαλώ πουλίν, θα ήθελε να μου δώσετε ένα σακουλάκι μπαμπάκι. Του λέει ο φαρμακοποιό, του λέει να συπώ, μην μιλάει σακουλάκι, αυτό εδώ πέρα, να πούμε αυτό το τσουβάλι εδώ. Σε τσουβάλια λέμε στο δίνουμε το μπαμπάκι. Λέει μα τι να το κάνω εγώ τώρα, το ολόκληρο τσουβάλι είναι εγώ ένα σακουλάκι τώρα στην Κύπρο να έχουμε ε, μικρά σακουλάκια Του λέει δεν ξέρω τι κάνετε στην Κύπρο, αλλά εμείς εδώ τσουβάλι έχουμε άματος, δεν Σπάρτω. το. εντάξει το έχω ανάγκη να πούμε θα τον πάρουν, το παίρνει λοιπόν. Του λέει θέλετε τίποτα άλλο να σα δώσουμε. Θα ήθελα λέει και ένα μπουκαλάκι νινόπνευμα. Ινόπνευμα λέει μπουκαλάκι. Πού να το βρούμε μπουκαλάκι, εδώ πέρα λέγουμε από 5 λίτρα, 10 λίτρα και πάνω. Μα λέει τι να το κάνω τόσο ε, πολύ νινόπνευμα εγώ θέλω μόνο ένα μπουκαλάκι. Στην Κύπρο έχουμε μπουκαλάκι, αν δεν ξέρω λέει τι κάνετε στην Κύπρο. Εμεί εδώ πέρα έχουμε μόνο μεγάλα μεγέθη. 5 λίτρα, 10 λίτρα. Άντε λέει, δώσει μου τα 5 λίτρα να το πάρω γιατί το έχω ανάγκη. Το παίρνει, λέει θα θέλατε κάτι άλλο. Να σου πω την αλήθεια, λέει θα ήθελα και ένα υπόθετο, αλλά δεν πειράζει, θα το παρά την Κύπρο. <laughs> <laughs> Ε, εν πάση περιπτώσεις ψάχνω τώρα να βρω εδώ πέρα ένα τραγουδάκι του, του Λάκη του Παπαδόπουλου Θα του χώσω αυτό το τραγουδάκι, μετά θα αποχαιρετήσουμε και θα βάλουμε και το Fade Out Συγκουνάτε Ναι Πάμε να, να... το Λάκη Δεν ακούγεται ο Λάκης, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν παίζει ο Λάκης Θα βρούμε κάτι άλλο όμως παρόλα αυτά θα βάλουμε ένα τραγουδάκι του Πουλικάκου ας πούμε, λέμε τώρα έτσι mm. Πουλικάκος πάλι, Πουλικάκος ε, Του Μπάμπη το Φλού, αλλά από τον Πουλικάκου Ελπίζουμε αυτή τη φορά να παίξει, για να δούμε να παίξει Λοιπόν, αυτά! Μίλησαμε με Αγγέλου, σήμερα, κάναμε πράγματα, είπαμε εδώ σκηνικά, αλλά από τα αυτά, από τα άλλα. Λοιπόν, Πολύ ε, εντάξει, νομίζω ναι. ότι πέρασε η ώρα, θα αποχαιρετήσουμε. <κυρίζε> Ευχαριστούμε τους φίλους που μας παρακολούθησαν και μας υποστήριξαν και σήμερα να πούμε ακόμη μια φορά και τα ρέστα. Mm -hmm. ε, το άλλο Σάββατο, ελπίζω να είμαστε πιο οργανωμένοι να πούμε, γιατί ήρθε τώρα αυτό ο φτερετό ο Τίπο να πει. Εντάξει, κι εμεί έχουμε κούπουλα εδώ, mm -hmm. Θα είμαστε πιο οργανωμένοι, θα έχουμε πιο σοβαρή εκπομπή από τη σημερινή. <laughs> Μα ναι, δεν είμαστε σοβαροί. <laughs> μπορεί <laughs> να φέρουμε κανέναν. <laughs> Όχι, είμαστε πολύ σοβαροί. Για το ελληνικό εθνικό. Και θα φέρουμε, φέρουμε κανένα καλόγερο να πούμε, κανέναν ιερέα τίποτα, mm -hmm. κάνα βραχμάνου, κανέναν Ραβή. τζιχαντιστή ραβίνο να πούμε και τέτοια, κάτι έχει πολλά περίεργα εδώ... αυτό ο πλανήτη. Ταξιδεύουμε φέρε, πάμε φέρε, δά. Δά. Ιβραίο, να πούμε ιερέα, <σίλωσες> ναι, τέτοιο ιερέα. Τέτοιο δεν έχουμε φέρει. Δεν έχουμε φέρει ποτέ παιδί Είναι αυτό το πράγμα. δεν μπορώ. να πούμε. Όχι, δεν το λέω αυτό. Είναι ένα στο δίκτυο να πούμε, τον έχει παρακολουθήσει ποτέ. Ένα φίλο του κάνει και μίσει να πούμε, γιατί το να πει. Mm. Τέλο πάντων, θα φέρουμε αυτό το ραβήνο πούμε, δεν ξέρω πώ του λένε. Αυτή οι ραντεβού νομίζω του λένε. Θα φέρουμε ένα τέτοιο τύπο εδώ. Mm. Να μα πει τι νομίζουν οι Εβραίοι που πώ τα βλέπουν τα πράγματα. Yeah, πώ τα βλέπουμε. Mm. Αυτή τα βλέπουν πρώτα επόλου. <laughs> ναι, δεν χαιριάζουν ίσω. Λοιπόν, τέλο πάντων, mm. πάμε λοιπόν στο fade out. Σα ευχαριστούμε mm. πάρα πολύ που μα παρακολουθήσατε. Καλώ ήρθατε. Καλέ με την επόμενη εβδομάδα, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Και. Όπου βρείτε άγγελο, παιδιά, από κοντά, έτσι, Ναι, και τέτοιο. Άντε, φιλάκια πολλά, bye-bye. θα πασικό βρίσκεται στο Λόγο του Θεού. Ναι, όχι, Η 6 βρίσκεται Τα κατάφεραν σε ένα μεγάλο ζήτημα, όπως είναι το θέμα της Ελλάδας, με ναι, το περιστασιακό άνοιγμα των πυλών που έγινε το 3000 πριν τον Χριστό εκεί που οι πύλες μετά ξανάνοιξαν γύρω στο 1200. Κανιά φορά και ο τρόπος της ζωής μας μας δημιουργεί κρίσης. Τότε θέλουμε να τον αλλάξουμε, δεν μπορούμε, δενόμαστε. Κάτι τέτοιο θα συνέβη και στο γιο σας. γιατί, γιατί να αλλάξει τρόπο ζωής. Τι είχε η ζωή του. Γιατί, πώ να το κάνουμε μαντάμ. Κάποια στιγμή όταν αντιληφθούμε όλοι μα πόσο αντιφατικό, πόσο αστείο είναι ο κόσμο μα, οι θέσει μα, οι ιδέε μας... Μπορείτε, αστείο ο κόσμο μα. Αστείο, γιατί. Όχι. Εγώ δεν τον βλέπω καθόλου αστείο. Αντιθέτω, μάλιστα. Το ξέρω. Αν τον βλέπατε, τότε θα κινδυνεύατε κι εσεί. Πετε μου, είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ε, Λέτε. Όχι τόσο. Ελπίζω μετά από μια μικρή θεραπεία ο σας, να βρει τη μέση εδώ όπω τη βρήκαμε όλοι μα. Δηλαδή, τι εννοείται. Ποια μέση εδώ. Εννοώ κύριε μου ότι σιγά σιγά θα καταλάβει ότι πρέπει να μπορούμε να συγενόμεθα τους άλλου και να του βγάζουμε το καπέλο. Και να του αρνούμεθα και να υποτασσόμεθα σε αυτού. Να θέλουμε το καλό και να κάνουμε το κακό. Να αγαπάμε την Ιουλία και να παίρνουμε την κούλα. Να πιστεύουμε στους φίλου και να προδίδουμε του φίλου. Αυτό εννοώ. Διαφορετικά δεν πρόκειται να επιβιώσει κανεί. Θα τρελαθούμε όλοι. Καταλάβατε. Δηλαδή γιατρέ μου υπάρχει ελπίδα να συνέλθει. Να μείνετε ήσυχοι. Η ας πούμε τρέλα του Ιούσες είναι μια μορφή που θεραπεύεται συνήθως Με φοβάστε, θα συνέλθει Θα ξαναγυρίσει στο γραφείο του, θα παντρευτεί τη μνηστή του Θα κάνει παιδιά, θα τα βαφτίσει όπως τα βαφτίσατε κι εσείς Θα τα μεγαλώσει όπως τα μεγαλώσατε κι εσείς Θα τα συμβουλεύει όπως τα συμβουλεύατε κι εσείς Θα προσαρμοστεί όπως εσείς Όπως εμείς, όπως όλοι Εκτό τώρα δεν κι αυτό. ήταν καλά. Καλά και έτσι το ο μπουφάν τετρακύλει. Λίγυρη μηχανή, πέσει ο κοριό μέσα στα σπουρά μαλλιά με στον ηλικιό. Βρίσκει χαρά. Αν δεν μπατάνε οι ρόδε στη γη. Και στον ώμο σου κρεμασμένο πανταγί το τραγούδι, στο ρολόκ μουσική. Κάβει, <Καμικαζητή> Υπότιτλοι Μια αγαπητή Νε, για μαφίδε και υπουργού, για παοψήδε και αριανού. Μια αγαπητή Νε, για αγαπητή και άλλα κιόλα και εδώ στη Σκέπημα και πήτε. Ια γαμιθείτε, Ια γαμιθείτε Για το Ισλάβ, για χριστιαλούς, για θόους και πολιτικούς Ια γαμιθείτε, Ια γαμιθείτε